Κάθε πέμπτη στι 8 το βράδυ.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 Πέ στο τραγουδιστά, θεματικές εκπομπές με αληθινά τραγούδια. Μουσική Πες το τραγουδιστά, γιατί μαζί είναι πάντα καλύτερα. Μουσική ε, βέβαια, βέβαια, μαζί είναι πάντα καλύτερα και το καλοκαίρι. Σας, καλώς ήρθατε, η πρώτη καλοκαιρινή μας εκπομπή η σημερινή και μπορώ να σα ευχηθώ καλό καλοκαίρι Μουσική Ανάμεσα σε όσα άλλα συμβαίνουν αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι το καλοκαίρι είναι εδώ και έχει τη δύναμη, έχει τη δυναμική να απαλύνει τα πάντα Μεγάλη καλησπέρα στον Κάπτεν Μόργαν Στην Σοφία Την Ιχθής Στον Βέρτ που προηγήθηκε με τα εξαιρετικά τραγούδια του Όπως πάντα Μεγάλη καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη Στη μέρη Ομικρών Η οποία ακολουθεί κατά τις 11 Είναι στην πάρια της 5ης πλέον Καλησπέρα στο Λουκά 76 Καλησπέρα σε εσάς ντροπαλή μα επισκέπτες Που μας ακούτε και δεν ξέρουμε ποιοι είστε Πού είστε, τι κάνετε Αλλά είστε παρέα μας καλησπέρα. Από σήμερα και για όλο το καλοκαίρι, εγκαινιάζουμε μια καινούρια πρόταση για φέτος το καλοκαίρι, μετά από τέσσερα χρόνια. Εκπομπέ χαλαρέ, χωρί πρόγραμμα, χωρί θέμα, δηλαδή δεν θα υπάρχουν θεματικέ εκπομπέ. Θα επιστρέψουν τον Σεπτέμβρη, έχουμε πολύ υλικό ακόμα για να ακούσουμε. Αλλά είπα να μαζευόμαστε, να ακούμε μουσική. Αν μα προκύπτει και αν έχετε διάθεση να τα πούμε και από κοντά, το Skype θα είναι μόνιμα το δίορο αυτό ανοιχτό και θα σα περιμένει. Συμπέθερο με 2- S στο τέλο, αν δεν είμαστε ήδη. Γνώριμη. Μου λέτε ότι θέλετε να βγούμε παρέα Και βγαίνουμε μαζί και τα λέμε και ακούμε μουσική ε, Ό,τι κάνουν δηλαδή Οι φίλοι, τα απογεύματα Που φτιάχνουν καφέ, που έχουν ελεύθερο χρόνο ε, Αυτό θα κάνουμε κι εμείς όλο το καλοκαίρι Τι με τι να ξεκινήσω Να ξεκινήσω να πούμε ότι Σαν σήμερα, ε, κάτι πάρα πολύ σημαντικό Κυκλοφόρησε ένα τραγούδι Ορόσημο για την ε, παγκόσμια μουσική Ένα τραγούδι Σήμα κατά τεθέν Για το μακροβιότερο συγκρότημα της rock και όχι μόνο. Καταλαβαίνετε ότι μιλάω για τον Μικ τον Keith Ρίτσαρτ και την παρέα τους. Τους Rolling Stones που σαν σήμερα, το 1965, κυκλοφόρησαν αυτό εδώ. Το τραγούδι που αναζητούσε ικανοποίηση. Καλώς ήρθατε, καλή ακροάση. Καλησπέρα, μέχρι τις 10 παρέα. Πάλλη και Hey hey hey That's what I say μου 50 χρόνια που δεν κυκλοφορήσε αυτό Σαράντα αυτό, σαν σήμερα Και ακόμα αναζητάμε Ικανοποίηση Σε όλα τα επίπεδα Είχαμε ικανοποίηση στα υλικά μέχρι σήμερα στις πλαστικές, στο πλαστικό χρήμα, στην πλαστική ζωή, έτσι, και εκεί ικανοποίηση τελικά, φάγαμε πόρτα και ψάχνουμε τώρα σε άλλα πράγματα πιο ουσιαστικά. Αυτή ήταν οι Rolling Stones, οι οποίοι συνεχίζουν ακόμα να κάνουν περιοδίε και μάλιστα τώρα ε, βγαίνουν στα live του στις συναυλίες με πάρα πολλέ από τι καινούργιε τραγουδίστριε και γι' αυτό αρκετοί του έχουν κατηγορήσει κιόλα. Καλησπέρα, έχουμε από το Λουκά, βλέπω στα μηνύματα. Καλησπέρα, λέει. Ξεκίνησε με ένα αγαπημένο βινίλιο 45 στροφών που έχω στη συλλογή μου. Μπράβο, Λουκά. Συγχαρητήρια, αν το έχει αυτό σε 45 άρι. Εγώ αυτό σε δίσκο, σε βινίλιο, το έχω μόνο σε μεγάλο άλμπομ και σε CD βεβαίω και σε MP3 και σε ό,τι άλλο μπορούσαμε ε, να το έχουμε σε ποια άλλη μορφή και μια που είμαστε σε αυτή την εποχή και σε αυτά τα συγκροτήματα ε, να σας ακούσουμε και το αντίπαλον δέος. ε, τι λέτε ωραία είναι αυτά I'll pretend that I'm missing the lips I am missing and hope that my dreams will come true and then while I'm away I'll ride home every day and I'll send all my loving to you all my όχι και τόσο αντίπαλο λέει, η ηχθής. Τέρι χρυσό, λέει, θα έβαλε Τέρι χρυσό, το αντίπαλο δέος ρονιξ το φαντάζεστε αυτό. Όνος φάντασμα θα μπορούσε αυτό να συμβεί. Φίλοι I'm Ήταν το All My Loving, δύο λεπτά και δεν χρειάζονται πάρα πολλά για να ανακαλύψει κανεί τη μαγεία ενό τραγουδιού και μια μελωδία. Δύο λεπτά ήταν αυτό και κάτι δεύτερο λεπτά Και μια που είπε εδώ η Σοφία Εχθή θυμήθηκε τον Τέρι Χρυσό και μια που όπω είπαμε όλο το καλοκαίρι θα πηγαίνουμε έτσι, και μια που και η Μπομπού διαμαρτύρεται και λέει Θέλω Τέρι Χρυσό τον τρόπο τη, Λοιπόν, Τέρι Χρυσό. Το αντίπολο Νδέο θα μπορούσε στον ύπνο του φυσικά και μετά να είναι για του Ρόλιγκ stones. Ο δικό μα, το δικό μα παιδί. Ε, ο τελή χρυσό. Α το ακούσουμε να τραγουδάει. Μάμπο Ιταλιάνο. Αφιερωμένη σου σοφία είναι αυτό, έτσι. Oh, But wait a minute, something's wrong Brazil, do the mambo like a crazy weather. Hey mambo, don't wanna tarantella. Hey mambo, no more mozzarella. Hey mambo, mambo Italiano. Try a shallada with the fish of a baccalada. And then, a... hey kumba, I love how you dance. rumba But take a summer, please, by Sam. Learn how to mambo. Square you and they're gonna go where hey I am Mambo, Mambo Italiano, hey Mambo, Mambo Italiano, go, go, show, shake like a Giovanni. Hello, Kessa, did you get a happy in the future when you Mambo Italiano? Μάμπο, Μάμπο Μα πήγε στη Μάμπο Στο Μάμπο το δηλαδή, λέει, ένα όνομα τι κάνει Ένα όνομα είπε η Σοφία στο δωμάτιο επικοινωνίας Τέρση Χρυσός Και κατεθετηθήκαμε στη Μάμπο Στο Μάμπο Hey Goomba I love how you dance the Roomba, but Where you wanna, gonna, gonna, wanna Hey Mambo, Mambo Italiano Hey Mambo, Mambo Italiano Go, go, Joe, shake like a Giovano Hello, chesa, did you get a happy in the pizza When you Mambo Italiano Do, boom, do Πάλι, άλλη μία. <Και> Αυτό ήταν ο Τέρι Χρυσό, μπάμπορο Ιταλιάνο. Το ζητάτε, βλέπετε. Το κατευθείαν το ακούτε. Αυτά θα συμβαίνουν εδώ στο καλοκαίρι, μέχρι το Σεπτέμβριο. Εδώ στο Παίσι το τραγουδιστάν. Για όσου αποφασίσετε, ε, κάποια βράδια από τα καλοκαιρινά σα να τα διαθέσετε εδώ στην παρέα, ή να έχετε κάπου κοντά σα και ένα λάπτοπ κάτι να ακούγετε μουσική. Μετά τον το Τέρι Χρυσό, θα μείνουμε στο ίδιο κλίμα και θα ακούσουμε έναν Ιταλό. Ε, τραγουστή μαζί με ένα δικό μας Έλληνα ο Καροτόνε και ο Λαυρόντης Μαχαιρίτσας μαζί από το καταπληκτικό του άλμπουμ Οι Άγγελοι ζουν ακόμα στη Μεσόγειο μαζί σαν Αμερικάνος Πάντα μιλάς σαν να τα ξέρεις όλα Σαν να κρατάς του κόσμου τα κλειδιά Ό,τι να σου λέμε, λες ξεκόλα Μα προσέξε μην στο γουμβάν Το γουμβάλα Αμερικάνο Αμερικάνο, Αμερικάνο το βαβά Πάντα βγαίνεις από πάνω Κι από σένα παραπάνω Και ο κόσμος σου χρωστά Tu vai lo lucan roll tu Juga mais vai sorte di camel e delida la voce di divama uo fa l'americano americano americano hey machinata in itali gente men un centanin del fa okeya u lidantu uo fa l'americano uo fa l'americano Κάντα γκρέφια, κάντα Ωραία, κάντα γκρέφια Όλα <laughs> πάνω σε μια ρόδα Και νομίζει ότι προχωρά. Είναι ο κόσμο σου που σόδα Και οι σου τις συμφοράς το americano, americano, americano, mi αμυγό, πα το κουβοβίβερα, το bon má sorte di la η Μερικάνο, Μερικάνο Και νομίζεις πώς σου πάει Πάντα βγαίνεις από πάνω Και ο κόσμος σου χρωστάει Μερικάνο hey, hey, hey. Άιλο, rock and roll, το mio gamba is involved, παίζω, τελειδά, la borsetta di mamá. Κανιστών, americano, americano, americano. Και να μ' εσεί παντε, Και του πίσω, σου γρόστα, και πίσω, σου του πίσω, Ουίσκα, ούλα, ο κανόνα. Σεξάνδρου, ούλα, Καταπληκτικός τον Νίνο Καροτόνε και όπως μας λέει εδώ η Σοφία που ήταν στη μεγάλη συναυλία που είχε κάνει ο Μαχαιρίτσας με όλους αυτούς τους σπουδαίους ήταν πραγματικά πολύ ξεχωριστός και το πιστεύω απόλυτα ο Νίνο Καροτόνε σε αναντιστοιχεία όπως μας γράφει εδώ με τον Χριστόφ. Δεν ξέρω πώς είχε πάει κανεί άλλος στη συναυλία αυτή. Καλωσορίζω και τον Ηλία στην Πρέβεζα. Γεια σου Ηλία όποτε μπορεί ο Ηλίας δίνει το παρόν εδώ παρέμα την καλησπέρα μου και μια που ανέφερε η Σοφία τον Χριστόφ είναι λε και με κατευθύνει από τον ένα στον άλλο ξέρετε τι γίνεται, ό,τι λέμε μας πηγαίνει, είπαμε θα αφήνουμε το βαρκάκι τη μουσική να μας πηγαίνει λοιπόν η Σοφία με κατευθύνει εδώ τώρα με τον τρόπο τη. δηλαδή μέσα εκεί που ακούγαμε καροτόνι ανέφερε τον Χριστόφ ο οποίος είναι φοβερή περίπτωση επίσης ε, και θα βάλω να ακούσουμε ένα από το, το, το τραγούδι ας πούμε σήμα τεθέντο. αυτό το έχω και εγώ σε βινήλιο ε, και αναφέρομαι στο άλμπουμ που έχει το τραγούδι Αλίν Χριστόφ, καλοκαίρι αυτό πολύ καλοκαίρι δεν είναι αυτό <ΣΣΣ> ό,τι θέλετε να μου το λέτε τραγούδια, ιδέες εδώ είμαστε, χωρίς πρόγραμμα J'avais Sur le sable Son doux visage Qui me souriait Puis il a plu Sur cette plage Dans cet orage Elle a disparu Et j'ai crié Elle revienne Et j'ai pleuré Pleuré Oh j'avais Trop de paix Je me suis assis Auprès de son âme Mais la belle dame S'était enfuie Je l'ai cherché. Sans plus y croire Et sans un espoir Pour me guider Et j'ai crié Crié Aline Pour qu'elle revienne Et j'ai pleuré Pleuré Oh, jamais tout de peine Je n'ai gardé Que ce doux visage, comme une épave sur le sable mouillé, et j'ai. Nah, nah, αλλήν. Hey. Λοιπόν, το ψιψί με τον τρόπο του μας την είπε, λέει, το αφιερώνω στον εαυτό μου, δηλαδή σαν να λέει, δεν θα μας το αφιερώσετε, που είπαμε, ωραίο τραγούδι. Θα λοιπόν σας αφιερώσουμε το επόμενο. Λοιπόν, Χριστόφ και αυτό. Το ένα φέρνει το άλλο, το βλέπω από κάτω και νομίζω ότι αυτό σας ταιριάζει. Ψιψί, σας ταιριάζει και θα σα το αφιερώσουμε. Χριστσόφ, ποιο θα ακούσουμε, λέτε, τον Χριστσόφ. Το... Ξέρουμε όλοι αυτό, πολύ αγαπημένο στην Ελλάδα. Καλησπέρα στου φίλου, σε όλου. Καλησπέρα σα. Πέστε τραγουδιστά. Χωρί πρόγραμμα, αν θέλετε ιδέε να μα ρίξετε, αν θέλετε να δείτε για παρέα μα Ελλάδα στο δωμάτιο Επικοινωνία, αν θέλετε να μα στείλετε μήνυμα, θα βρείτε μία μπάρα που λέει στείλε μήνυμα. Γράψτε ό,τι θέλετε και θα το λάβουμε εμεί. Αν δεν θέλετε, καθίστε για ακούστε μα, παρέα μα εδώ μέχρι τι 10 ε, με μουσική που αγαπάμε. Το τραγούδι μα πηγαίνει, οι φίλοι ρίχνουν ιδέε, συζητήσει κάνουμε το στο δωμάτιο και το τραγούδι μα πάει. Τώρα θα μα πάει και πάλι. Η στάση παραμένει εκεί στον Χριστόφ και η Σοφία βρήκε το τραγούδι «Ο. Μον. «Ο. Λοιπόν, αυτό. Πολύ αγαπημένο. Νομίζω στην Ελλάδα, ίσως να είναι του Χριστόφ το πιο αγαπημένο. «Ο. Oh Μον. Λοιπόν, αυτό θα στείλουμε στο ψήψι. Για να μην διαμαρτύρθει. Ξεραβάτε. Λοιπόν, αυτό.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 Je voudrais être ce pays où elle sau va chercher encore Dans le miroir de son passé ce rêve qui s'est brisé un soin d'été Mes pathos sera au laitiier pas bon à mon amour. <'amén> Έχει και αυτή την ιδιαίτερη φωνή. Λοιπόν, και τι βλέπω εδώ οι δε. Η Ευαγγελία Σεκελαρίου λέει: Αν είναι εύκολο, μια και πιάσα μεγαλία, να ακούσουμε. Ζατεντρέ, με την «Dalida». Λοιπόν, δεν το έχω αυτό το τραγούδι. Ευαγγελία. Δεν υπάρχει στη λίστα μας αυτό. Και... Αλλά έχω δαλιδά όμω. Δεν ξέρω αν θα σε ικανοποιήσουμε με αυτό. Είναι δύο Γάλλοι μαζί. Είναι ο Αλέν Ωραίο του γαλλικού σιλεμά. Μαζί με την δαλιδά την εποχή που ήταν στα πολύ πάνω τη. Ε, και λέω να ακούσουμε ένα τραγούδι που το μάθαμε από τη Μίνα αλλά το έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία και η Δαλιδά μαζί με τον Αλέντελον στο ανθρικό μέρο του τραγούδιου και βεβαίω αναφέρομαι στο παρόλε παρόλε παρόλε από τα πιο ωραία νομίζω τραγούδια αυτό και στα Ιταλικά από τη Μίνα και στα Γαλλικά από τη Δαλιδά και τον Αλέντελον νομίζω ότι είναι θαυμάσιο άρα Δαλιδά για την Ευαγγελία Ευαγγελία πιστε, πιστεύω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 qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses Caramel, bonbon et chocolat Par moments, je ne te comprends pas Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre Qui aime le vent et le parfum des roses Moi, les mots tendres enrobés des douceurs πού pose σε ma bouche, mais jamais sur mon corps. Je t'inventerai. Merci, pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime les étoiles sur les dunes. Moi, oh, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Encore un mot, juste une parole. Σε ακούγαμε το τραγουδί, το καταπληκτικό, το παρόλο παρόλε, εδώ μου έστειλνε η Σοφία η Χθής, να η το βιογραφικό που στοιχεία για την ζωή της Νταλινά και υπάρχει κάτι που το είχαμε πει όταν κάναμε αφιέρεμα στο φεστιβάλ του Σαν Remo για τον Luigi Tengo, ο οποίος ήταν, ένα, ήταν ο προστατευόμενος της και ήταν, είχαν και σχέση, ο οποίος συμμετείχε στο διαγωνισμό του San Remo, δεν κέρδισε το διαγωνισμό και το βράδυ αμέσω μετά ε, αυτοκτόνησε. Από ό,τι διαβάζω εδώ σε αυτά που μου στείλει η Σοφία και οι τρεις άντρε της ζωή τη αυτοκτόνησαν. Μέχρι και η ίδια βεβαίω 3 Μαου του 1987 βρέθηκε να κρύσει το διαμέρισμά και έχοντα αφήσει ένα σημείωμα στο οποίο ανέφερε, αν είναι γνωστό όντω, Η ζωή μου άρχισε να γίνεται ανυπόφερη, Συγχωρέστε με, και έτσι έφυγε από τη ζωή. Μία από τι σπουδαιότερε νομίζω τραγουδίστριε. Ε, στο γαλλικό τραγούδι, νομίζω έκανε εκπληκτικά πράγματα και άφησε πίσω της πολλά τραγούδια. Καλησπέριζω την ε, Αναστασία στο σουφλί. Καλώ όρισες Αναστασία. Να σα θυμίσω ότι το, σπα, το Skype είναι ανοιχτό και θα είναι ανοιχτό κάθε δύο ωρό, όλο το καλοκαίρι και θα σα περιμένει. Μάλιστα, μια που έχω καιρό να ακούσει την Αναστασία, θα σου έλεγα Αναστασία, άνοιξε Skype να πούμε καλησπέρι εδώ να σας ακούσουμε. Η πρόσκληση ισχύει για όλου. Και τον Ηλία στην πρέμβαζα, και την Ευαγγελία Σακεναρίου, και τον Γκ και τον Βέρτ. Που προηγήθηκε και τον Captain Morgan και τη Σοφία Την νυχτή και γενικά όποιον θέλει να πούμε καλησπέρα και μαζί με τα τραγούδια να επικοινωνούμε. Το Girl You Be a Woman soon το έχουμε νομίζω. Θα το βρούμε για τον Cooks. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι. Θα σα πω που σήμερα το πρωί πήγα περνώντα από ένα φαρμακείο. Μπήκα μέσα και άκουσα να παίζει δυνατά. Όμω, δηλαδή είχε τα ηχεία δυνατά. Αυτό το τραγούδι και είπα συγχαρητήρια στη φαρμακοποιό γιατί δεν έχω ξαναμπεί ποτέ σε φαρμακείο και να ακούω να παίζουν η μουσική έτσι. Λέω: Ωραία, ξεκίνησε η, η μέρα μα σήμερα. Πρότεινα και εγώ ένα τραγούδι, το βρήκε αμέσω, το ακούσαμε και γενικά ξεκίνησε σήμερα η μέρα πάρα πολύ ωραία με μουσική. Ε, απρόσμενα. Δηλαδή δεν θα περίμενα ποτέ μπαίνοντα σε ένα φαρμακείο να ακούμε <laughs> αυτό εδώ το τραγούδι. Έτσι, δυνατά κιόλα. Μπράβο. Έτσι λοιπόν και συζητώντα με τη φαρμακοποιό, αυτό που μου είπε και η ίδια, αυτό που συμβαίνει και σε μένα και σε πολλού από εσά, μάλλον και σε από μας, είναι ότι η μουσική μα δίνει ενέργεια και να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλα τα υπόλοιπα όπως σημαίνει γύρω μας. Αυτό λοιπόν το τραγουδί. Τζίνο Πάολι, Ιταλία. Πάμε. Sapore di sale. Sapore di mare. Sapore di sale. Sapore di mare. Hai sulla pelle, che hai sulle labbra. Quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare, vicino a me, vicino a me. Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui, quel tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale. Ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia nel sole. Poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia e mentre ti bacio sapore di sale sapore di mare Giorni che passano pigri e lasciano in bocca il e gusto del sale ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole e poi torni vicino e ti lasci cadere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 Καταπληκτικό! Ωραία, δεν ήταν αυτό. Τζίνο Πάολη, Σαπόρε, Δυσάλε. Και από ό,τι βλέπω, σύντομα θα έχουμε παρέα εδώ. Δεν θα είμαι μόνο μου. Θα έχουμε καλή παρέα. Έχουμε καιρό να την ακούσουμε και με πολύ μεγάλη χαρά. Θα υποδεχτούμε σε λίγο από το μακρινό σουφλί. Θα, θα το φέρουμε πολύ κοντά μα. Και μαζί του και την Αναστασία. Καλησπέρα και στον Θάνο 35. Είμαστε πέστο τραγουδιστά για όλο το καλοκαίρι. Με παρέα, με ανοιχτό Skype, με καλή μουσική που θα πάμε. Και όπου μα πάει το τραγούδι. Στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην Αμερική στην Αμερική, μάλιστα, Pulp Fiction, από το Soundtrack και το τραγούδι έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία. Όλο το Soundtrack ακούστηκε πάρα πολύ. Ξανάθρεστη προσκήνιο, πολλά τραγούδια. Γνωρίσαμε κάποια άλλα. Ε, το τραγούδι το ζήτησε ο Κουκς και αμέσως μετά, γιατί μας να υποδεχτούμε την Αναστασία, όλη παρέα από το σουφλί, ενώ στέλνουμε στο Κουκς Girl, you be a woman soon draguda be a woman soon. i love you so much can't count all the way that dad for you girl and all they can say is he's not your kind we never get tired of putting me down and i never know when i come around what i'm gonna find I'm Send a limit for sure, surely there was. Baby, how can I would baby have done I? με τον Girl you'll be soon. και έχουμε μια γυναίκα πραγματική, δεν περιμένει να γίνει γυναίκα, μεγάλη γυναίκα και εξαιρετική φωνή και καλή μας φίλη ε, μας έρχεται από το σουφλί ετοιμαστείτε να την υποδεχτούμε ένα μεγάλο χειροκρότημα να δω χειροκροτήματα γιατί έρχεται η Αναστασία την καλούμε αμέσως Να δούμε αν είναι εδώ η Αναστασία και μας ακούει Καλησπέρα Να δώσουμε και λίγο ενίσχυση στο μικρόφωνο Μια που δεν τα κάνουμε κάθε μέρα αυτά Ξέρετε θέλει και λίγο οργάνωση Θα κάνουμε όλα μόνοι μας Αναστασία Αναστέιζια Πραγματοποιείται κλίση Αναζητάμε την Αναστασία στο σοφλί You look so cold tonight ωραίο τραγούδι αυτό του Παντμπούλνι Αναστείσια που είναι αυτό το τραγούδι Πού... το τραγούδι αυτό που είναι η αναστασία; Αναστείσια το έχω αυτό να τα ακούσουμε μέχρι να τη βρούμε την αναστασία. το έχω εδώ στη λίστα το Αναστασία και είχα να τα ακούσω Α, θα ακούσουμε το θέμα τη Αναστεσία <laughs> λοιπόν μέχρι να έρθει η Αναστεσία θα ακούσουμε το θέμα τη Αναστεσία η γνωστή τηλεοπτική γυναστησία. Yes. Τρία γράμματα. γράμματα. Το θέμα τη Αναστασία είναι και πάλι η Αναστασία κοντά μα. Θα κάνουμε ακόμα μία προσπάθεια: ελάτε να ανανεώσουμε όλη μα τη θετική ενέργεια για να τα καταφέρουμε αυτή τη φορά και να επικοινωνήσουμε με το σουφλί, με την Αναστασία. Πάμε άλλη μία. Λοιπόν, και τώρα λογικά έτσι. Λογικά η αναστασία πρέπει να είναι παρέμβαση. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώ την Αναστασία. Λίγο χαμηλά, ακόμα η αναστασία. Εγώ έχω δώσει δώσει ενίσχυση. Μπορώ να δώσω στο μικρόφωνο. Να σα έχουμε όσο λίγο πιο κοντά γίνεται για να μπορούμε να σας ακούμε καλύτερα. Έχω ένα μικρόφωνο στο στόμα, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο δουλεύει καλά αυτό. <laughs> <laughs> και, και να το κρατήσει εκεί το μικρόφωνο, Αναστασία, γιατί. Θα, μια που σε βρήκαμε μετά από τόσο καιρό που έχουμε να σα ακούσουμε, θα μα τραγουδήσει. Το μικρόφωνο είναι Ο, στα χέρια τη Αναστασία. <ΣΣΣΣ> είναι <ΣΣΣ> πολύ μεγάλη μα χαρά να βρίσκεται το μικρόφωνο, διότι θα πω στου φίλου που δεν σε γνωρίζουν η Αναστασία ότι εκτό των άλλων, εκτό του ότι είναι νομίζω ένα πολύ σημαντικό κομμάτι εδώ τη παρέα του Music Heaven η Αναστασία, με πάντα καλή διάθεση, με χαμόγελο, με θετική ενέργεια, ε, έχει και εξαιρετική φωνή. Και θα μα χαρίσει ένα δύο σήμερα, μια που την έχουμε εδώ παρέα μα. Καλό καλοκαίρι, καταρχήν Αναστασία. Καλό καλοκαίρι και σε εσά. ό,τι επιθυμείτε. Να είστε πάντα καλά, να μην μου στεναχωριέστε. Για όλα υπάρχουν οι λύσεις, μα για όλα. Αρκεί να δοξάζουμε κάθε μέρα το Θεό που μας δίνει τη χαρά να ζούμε. Δεν μιλάω εκ του ασφαλούς, ό,τι δηλαδή βρίσκομαι σε μια καλή κατάσταση. Όλοι οι Έλληνε έχουμε πρόβλημα πλέον με την κρίση. Mm -hmm. Όμω είναι μια κατάσταση που πρέπει εσωτερικά κάπως να τη λύσουμε μέσα μα. Δεν μπορούμε να είμαστε συνέχεια στη μιζέρια, δεν μπορούμε να είμαστε συνέχεια κατσούφιδε. Κάτι πρέπει να κάνουμε για αυτό. Και όχι μόνο εσωτερικά, mm. πρέπει να τη και εξωτερικά όσο μπορούμε με αναστασία, σε δημιουργικότητα, σε ενέργεια, σε κάτι θετικό. Ναι, όμως, ναι, ναι, ναι, ναι, Δημήτρη, έτσι πρέπει. Δηλαδή έτσι αυτό που πρέπει. έλεγα πριν. Να είμαστε πάντα δημιουργικοί. Μεταξύ μα να έχουμε καλέ σχέσει. Δεν χρωστάμε τίποτα Κανένας, σε κανέναν που λέει μεταξύ μα, έτσι. Να και βγάζουμε ερνίκο, τόσο εύκολα ερνίκο. η διάθεσή μα. Εγώ, αυτό που έλεγα πριν, ότι πήκα στο φαρμακείο και άκουγα το Σαπόρε Δισάλε το πρωί σήμερα, μου άλλαξε τη μέρα, πρέπει να σα πω. Δεν το παρήμενα, με σε ευχάριστα να ακούω μουσική δυνατά σε ένα φαρμακείο. Mm. Ε, το, δηλαδή, το βρήκα ω πολύ φωτεινή στιγμή ενό mm. πρωινού, α πούμε. Ε, ε, δημήτρη, πίστεψε με. Δηλαδή, και εγώ, άνθρωπο, έχω κάθε μέρα διάφορα προβλήματα, έτσι, παιδιά, οικογένεια. Όμως όταν πάω στη δουλειά μου κάθε μέρα το πρωί, ο άνθρωπος που έρχεται να πάρει και ψωμάκι, να πάρει το κουλουράκι του, να πάρει την διρόπιτα του, τέλος πάντων, δεν χρωστάει τίποτα να βλέπει μια Αναστασία κατσούφα. Κάθε μέρα χαμογελάω. Έχα ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά και πιστέψαμε, δεν είναι καθόλου ψεύτικο αυτό το χαμόγελο. Χαμογελάω μέσα από την ψυχή μου. Δεν ξέρω πού τη βρίσκω αυτή την ενέργεια. Και τη μεταφέρει ε... την ενέργεια αυτό, γιατί η ενέργεια αυτή μεταφέρεται, πρέπει να πει. <ut> <tripod> <vegetarian> ναι, είναι η αλήθεια. Μου λένε ότι έρχονται στο μαγαζί για να με δουν, για να τους χαμογελάσω κάθε πρωί. Ειλικρινά, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, το εκτιμώ αυτός στου ανθρώπου. Δηλαδή, το βλέπουν σε μένα και εγώ μου αρέσει που το χαρίζω ε, νομίζω όμως. ότι η ζωή μου είναι ακόμα πιο όμορφη. Και να Φίλες. πούμε για του φίλου Με... που δεν ξέρουν ότι η Αναστασία έχει, εκεί που βρίσκεται στο σουφλί, έτσι, έχει έναν φούρνο, έχει ανοίξει ένα φούρνο και μάλιστα ο φούρνο από ό,τι θυμάμαι εργασία. Δεν ήταν ανοιχτό χρόνια, άνοιξε α, την εποχή αυτή εδώ τον μεγάλο δυσκολιο. δεν ήταν καθόλου η δουλειά μα. Σε η δουλειά μου είναι μουσικό, δούλευα χρόνια σε όλο τον Εύρο εδώ, έκανα μου, δικαιόμονε στη μουσική προπαίδεια και σαν κατήρε πάνω μουσική, σε σχολεία, νηταγω κτλ και έπαιρνε έργα δημοσίου, ήταν εργολάβος δηλαδή έργων δημοσίου. Ε, όταν μας χτύπησε η κρίση, η πρώτη που χτύπησε η κρίση λοιπόν ήταν τα έργα του δημοσίου. Πιστώσεις δεν υπήρχαν, λεφτά δεν υπήρχαν. Σωστά. Οπότε δεν υπήρχαν πολλές επιλογές. Είπαμε ότι θα πρέπει να κάνουμε βουτιά στη ζωή μας, ήταν κάτι καινούριο για μας. Και πόσα χρόνια Εδώ, είναι ο φορνός ανοιχτός... Ε... Είναι τρίτος χρόνος τώρα Άρα, και παιδιά δηλαδή... πάει... Δηλαδή... Πάρα πάρα πάρα πολύ, πολύ καλά. καλά, δηλαδή ο κόσμο έχει εκτιμήσει το ψωμί μα, βγάζουμε πολύ ωραίο ψωμί χωρί πλάκα τώρα. Ο σύγχριό μου έχει, έχει αποδειχθεί ταλεντάκι. λεντάκη. Παρότι λοιπόν, δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με το αντικείμενο με το. Ποτέ του όμω, ποτέ του όμω. Εντάξει, τον έστειλα εδώ, τον έστειλα εκεί ήρθε στην Αθήνα, πήγε στη Θεσσαλονίκη, πήγαμε σε διάφορα μαγαζιά. Είδαμε, φτιάξαμε ένα πολύ όμορφο μαγαζί για τα δεδομένα εδώ, ένα μαγαζί πολύ σύγχρονο. Στο μαγαζί μου κάθε μέρα ακούγεται μουσική. Σωστά, στο πρωί. Ναι, έχετε κόσμο να τα και ακούει και τι μουσικέ μου επιλογέ τέλο Τι άλλο παίρνει κόσμο εκεί που έχετε σαν προστασία, παίρνει ψωμί, τη φαντάζομαι, Δημήτρη, το πρωινό μα έχουμε ένα πολύ πλούσιο πρωινό, το οποίο είναι χειροποίητο. Δεν υπάρχει τίποτα κατεψυγμένο στο μαγαζί. Το μόνο μου κατεψυγμένο πράγμα που υπάρχει είναι το κουρασάν, το οποίο το φέρνουμε μικράκι, το φάρουμε και το ψήνουμε. το μεγαλώνουμε και το γεμίζουμε εμεί. Αυτό ντόνατς, τυρόπιτες, ε, ε, ε, ό,τι άλλο θες τέλος. Πάνω κουλουράκια γεμιστά, ε, ζαπάτε γεμιστές, Τα κασεροκούλουρα, πίτσα κουλούρια. Αυτά είναι όλα χειροποίητα. Αλλά λοιπόν, κάθε, κάθε πεινασμένο μέρα... στον νεύρο, δηλαδή στο, στο σουφλί, θα περάσει mm. από πώς λέγεται ο φούρνος. Ο, ο φούρνος λέγεται πέσα αλεύρι. <laughs> Λέγε, ε, λέγεται κουλουροποιείο, σωματικό <laughs> πες αλεύρι. Έτσι λέγεται. Λοιπόν. Δε, η ιδέα, περίτω να σου πω ότι ε, την πιάσαμε, είχε συλληφθεί η ιδέα, κάποιο βράδυ που πίνομαι με τα κουμπάρια μου, Τσίπουρο. <laughs> Τότε έρουνε καλέ ιδέες. <laughs> ναι, ναι, ναι, ναι. Και υλοποιήθηκε. Έφτιαξα και πολύ μια πολύ όμορφη ταμπέλα, με ένα σκούφο πράσινο για να καταλάβει. Και στο προσωπικό μέσα εκεί που σκούφω, γράφει τεσσαλεύρη, κουλοροποιείο, ψωμάδικο, αυτό. Ε, μου τέριασαν όλα αυτά, δεν ξέρω, ήταν λίγο στο στοιχείο μου. αρέσει να ζωγραφίζω, μου αρέσει και το επιμελήθηκα πολύ το μαγαζί. Και από ιδέε και από... νομίζω και από ζωντάνια. Έδωσα αρκετά από τον εαυτό μου σε όλα αυτά. Θα στείλουμε λοιπόν σε εσά, εκεί πέρα που μαγαζιδεύετε τα ωραία πράγματα, ένα που βρήκα που μπορεί να είναι σχετικό τραγούδι με το θέμα μας Αναστασία. Ε. Θα σα στείλουμε λοιπόν ένα τραγούδι ε, που έχει να κάνει με τι Α. Βρήκα λοιπόν να μοιραστούμε εδώ και. Τέτοιο τραγούδι. Υπάρχει η Αναστασία Ο Τυροπιτά. Που Αλήθεια, ο το τραγούδι. Που... Τον γνωρίζει μην ρωτά ο κάθε πινασμένος τον Τυροπιτά. Mm. Λοιπόν, τον Τυροπιτά θα στείλουμε στην παρέα με τις Τυροπιτες, τα ψωμιά και τα άλλα ωραία, στο Πες αλεύρι, <χω> την ωραία παρέα. Σίγουρα <χω> περνάτε και ωραία <χω> εκεί. Έτσι, στη <χω> φίλη μας την Αναστασία και σε όλη την οικογένεια εκεί που ασχολείται με τα ψωμιά και τα ωραία αυτά, Πες ιστορίε. Λοιπόν, ο δικό σας. ότι ο ποιτάς, ο που με γνωρίζει μη ρωτάς, ο κάθε πεινασμένος, γιατί με μια τυροπιτα. ρκαάν <Σι'> φιλάκο και φυνταράσα Τα θέλει τις πρεπές φέτα Η λιλουθέα τη μέζα μου και φινά Μουσική Το φροσίγερο το κόρη θέλει με τη ροκ φορεί, Και ριέτα από τυχείο με κοπάνει στη γιαδειο Κι άρωτατε γιατί να πουνε χειρακόχα Η πρόκειται, δε πάρει παίρνει το τυροπιτά Φένε με του μοτυρί και στο κολώνακι πέρα θέλουν με τύρι γαβγερά Όλες λες παιδί, με δράση θέλει δέκα να χορτάσει και του βάγου του σοφερι να είναι με τύρι πιπέρι Μουσική Ο τσιπάνος προτιμάει το τύρι από το σακούλι και ο γερο μου ζητάει θέλω με τύρι μανουρή Λοιπόν, αυτό ήταν ο Τιροπιτά, παιδιά. Αναστασία, είσαι ακόμα εκεί. Εδώ είναι, εδώ. Μιλάμε φανταστικό τραγούδι. <laughs> δεν το ήξερα, <laughs> αλήθεια Δημήτρη. Μην νομίζετε δεν, είναι. Ε, μη νομίζεις, δεν είναι, και... είναι Ανήκει στην κατηγορία των Λούμπελ, mm -hmm. αυτών των τραγουδιών, τη δεκαετία του 1960. Το ήταν ο Τιροπιτά. Αυτό που ακούσαμε, αλλά νομίζω ότι έργαιζε απόλυτα στην περίπτωσή μα, γιατί έλεγε για μπουγάτσε, τσιρόπιτε. Εν πάση όλη την κάμα. Αναστασία. Εδώ είναι. Εδώ. Ε, α, άρα λοιπόν συνεχίζει και τραγουδάσαι Αναστασία ε? Δεν το σταμάτησε ε, το τραγούδι. Α, α, α, όχι, όχι, ούτε όχι, μία ναι, μέρα, ούτε, ούτε μία στιγμή. στιγμή. μάλιστα να πω, έχουμε βρεθεί, εδώ είμαστε τρία παιδιά. Βρεθήκαμε βουζούκι, του περλέκει λοιπόν και φωνή και έχουμε και μια κυταρίτσα ναι. και τραγουδάμε τραγούδια του τσιτσάνι. Δηλαδή κάνουμε ακόμα πρόοδε, προσπαθούμε να βγάλουμε βγάζουμε πολύ όμορφα κομμάτια. Α, α τραγουδάτε, όχι. Εννοείται, δεν τραγουδά σε σύμβολη. Όχι, δεν πας. πάμε να παίξουμε. Δεν παίζουμε επαγγελματικά κάπου. Α, αλλά το κάνουμε πολύ για την παρέα. Ναι. Γουστάρουμε δηλαδή έτσι να μαζευόμαστε κάποια βράδια. Ναι. Να ετοιμάζουμε εδώ, ξέρετε, είμαστε έτσι. Ετοιμάζουμε τσίπουρα, καλούμε την παρέα, ετοιμάζουμε. Ε, μερικές ποικιλίε, τέλος πάντων να έχουμε να τσιμπάμε και όλη τη νύχτα τραγουδάμε και όλη τη νύχτα καλοπερνάμε Δημήτρη. Και εμείς Ωραία θα μας υποσχεθείς λοιπόν Αναστασία ότι θα φέρεις την παρέα μία πέμπτη εδώ να σας έχουμε live όπως έχουμε τώρα εδώ μέσω Skype να μα τραγουδήσετε με τα μπουζού και σα κύριε. Ναι, πολύ, αλλά δεν ξέρω, θα πρέπει να το προτείνω στα παιδιά. Να το <laughs> προτείνει λοιπόν, γιατί ναι, με την ευκαιρία ναι, να ναι, σα ναι, πω ότι και ναι, εγώ. Ναι. Για... Έχουν λίγο τι περιέργειέ του και αυτοί. Ωραία, να το πει λοιπόν, ότι ε... του περιμένουμε. Και η πρόσκληση, <laughs> για να μην είναι, ας πούμε, και πώ να είναι, στο κενό. Τη έχω και τώρα δημόσια να σε δεσμεύσω. Ε, για τι επόμενε δύο εβδομάδε δεν θα υπά... Δεν έχει πέσει το τραγουδιστάν, γιατί θα βρισκόμαστε στα Χανιά την επόμενη εβδομάδα. Για δουλειέ και την επόμενη εβδομάδα πάλι κάπου στι Κυκλάδε. Οπότε για δύο εβδομάδε δεν έχει πέσει ο τραγουδιστάν. Θα ξαναπούμε την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου. Μια χαρά σε Σε 20 μέρε. Άρα λοιπόν έχετε όλο τον χρόνο να σα συσκεφτείτε με την ομάδα και την mm -hmm. παρέα, με τον Μπουζούκη, την Κιθάρα, το Τουμπερλέκη. Και σα περιμένουμε. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή, όπω τώρα τα λέμε εδώ, την τελευταία Πέμπτη του Ιουνίου. Δηλαδή την τελευταία εβδομάδα. Να σα έχουμε εδώ παρέα μα και να μα τα πείτε τραγουδιστά τα ωραία του το τραγουδία... Ιουλίου. Το Ιουλίου ή του Ιουνίου. Το Ιουνίου. Το Ιουνίου. Το Ιουνίου τον, λοιπόν, σε δύο εβδομάδες, μάλλον τρεις εβδομάδε από τώρα, σε 20 ημέρες. Mm -hmm, Γιατί mm -hmm. για δύο εβδομάδες δεν θα είμαστε παρέα. Ε, ε, λοιπόν, σε την Αναστασία, η πρόταση κλείνει. Τη, λες, τη... Ναι, εγώ θα μιλήσω και θα το πω στα παιδιά, αρκεί να μπορούν και εκείνοι. Ε, σου είπα, δεν είμαστε γενικά ελεύθεροι, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, έχει διάφορα... Άλλος βρίσκεται μέσα σε ομάδα και τρέχει όλη την ημέρα με την ομάδα, άλλος δεν ξέρω, εγώ Γι αυτό συμβαίνει. σας δίνουμε 20 μέρες. νομίζω είναι ένας καλός χρόνος στην ομάδα για να συντονιστείτε. Για τέλος τι ομάδα είναι αν δεν μπορούμε σε 20 μέρες να <laughs> συντονιστούμε, έτσι. Είναι ομάδα ε, Ομάδα Ελλάδα που δεν μπορεί να συντονιστεί, ο καθένας... είμαστε ομάδα, αλλά ο καθένας πάει μόνος του. Να έχω λίγο κάτι. Έχει εκεί κάτω... έχει και μια διοργάνωση εκεί, ο Χεύεν. Έχει μια φανταστική διοργάνωση αυτόν τον καιρό. Κάπου, νομίζω, στο καφέ. Δεν θυμάμαι. Κάτι έχει γράψει εκεί, ο Χόρχε, τέλο πάντων. Τα παιδιά δεν, δεν είναι... το είδα. Εγώ δεν το είδα. Τι, έχει, έχει κάποια συνάντηση. Ναι, τι... ναι. Βλέπω, δεν βλέπω και πολύ, βέβαια, κινητικότητα ή πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω ότι θα πρέπει να μπουν τα παιδιά να το διαβάσουν. Είναι μια φοβερή διοργάνωση. Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και μάλιστα το σκέφτομαι να κατεβώ στην Αθήνα. Είναι στι 20 του μηνό. Στο να καταλάβω τι υποχρεώσει μου και εκείνον mm -hmm. τον καιρό. Ε, θέλω πάρα πολύ, ειλικρινά θέλω πάρα πολύ να το παρακολουθήσω. Είναι μία μέρα, νομίζω, mm -hmm. η διοργάνωση. Ε, καλό θα είναι εκεί τα παιδιά να μοιραστούν. Φυσικά αυτά μα έχουν μείνει και κάπω έτσι νομίζω συναντιόμαστε. Καλό θα είναι να μαζευτούμε όλο το πιο πολύ όσοι μπορούμε. Ε, ειλικρινά, εγώ το κοίταζα σήμερα για εισιτήρια, τουλάχιστον να καλύψω το θέμα αυτό, αν μπορώ δηλαδή, να έχω ένα φθηνό εισιτήριο για να μπορέσω να κατεβώ κάτω και προσπαθώ να καλύψω και τις υποχρεώσεις μου, μήπω και τα καταφέρω να κατηγορία για τις ήχους του μηνό Ειλικρινά με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το ιδέα. Α, πάρα πολύ. Πάρα mm -hmm. πολύ. ωραία. σας είδε, να ακούσουμε. Τι να ακούσουμε. Τι mm -hmm. ακούσατε αυτό τον καιρό, τι ακούσατε αυτή την εποχή, τι τραγουδάσετε τελευταία. Εγώ είπαμε ότι τραγουδάω τσιτσάνη, αλλά ξέρεις σου, είχα υποσχεθεί κάτι κάποια στιγμή. Είχα ακούσει από σένα ένα τραγούδι. Ε, το μήλο μου και η μανταρίνο είναι ένα παραδοσιακό κομμάτι. Θυμάσαι. Φυσικά, βέβαια. Αυτό είναι. Α, είχα τρελαθεί το συγκεκριμένο κομμάτι λοιπόν, και κάθισε και το. Και το, <laughs> <laughs> το έμαθα. <laughs> Δεν ξέρω αν το τραγουδάω τόσο, αλλά όταν το τραγουδάει η ε, Γερμανίδα και οι κολοσσπάδε όπω ακούω, έχει τραγουδίσει. Θέλω να σου το πω. το πω. Λοιπόν, ώρα, ανοίξτε. Μια σα. Ανοίξτε όσο μπορείτε στον τραγουδά ε, όπου το του Νίκα. Ε, ναι, και το περιμένουμε με έναν Ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο, νομίζω είναι αυτό. Για να πει, δε, Δεν ξέρω αν έχει κάνει και καμιά πρόβαση το ζητημένο τώρα τελευταία, αλλά θα είναι καπέλα. Θα βάσει. Είναι... Mm. Είσαι εδώ. Είμαι είμα εδώ και είμαστε εδώ, είμαστε όλοι αυτοί. Όλο και σε όλο <laughs> <να σε ακούσω. laughs> Λοιπόν, το τραγούδι ήταν το και Μανταρίνο, ένα παραδοσιακό κομμάτι. Είναι από τη Μικρά Ασία. Έχω πάρει λίγο τι πληροφορίε μου. Mm. Ε, έχει τραγουδιστεί από διάφορους, Έχει τραγουδιστεί από τη Μαρίκα Παπαγκίκα, την Αμαλία Βάκα, την Ελευθερία Ερβανιτάκη, τον Μπάμπη τον Τσέρτο, τον Γιάννη τον Κότσιρα. Ένα φανταστικό κομμάτι. Ε, και λέγεται Μίλο μου και Μανταρίνη. Μάση. Πάμε, Αναστασία. Πώ λένε στι εκπομπέ στην τηλεόραση, Πάμε, Αναστασία. Με στα γλυκά μα σου. Με σταγλίκα γλυκά σου σύντα σύντα, σιγά μυλο, μυλο, μυλο, μυλο, μου μυλο, μυλο, μου Μιλό μου, <laughs> <mimilomu> ό,τι είσαι, συχνά και τώρα που σ' αγαπήσα τρελαίνομαι όλο ένα και χάνομαι και σφινόμαι τ' αγαπή μου στα ξένα ναι, όχι, όχι δηστάλλη, <χωρή> <κι> άλλο, Πάμε. <χωρή> έλα, έλα που σου λέω μη με τη Να καλά. Για πάμε, για πάμε. <χωρή> και τώρα που σ αγαπήσα, Τρελαίνο μόλο ένα Και και πνιγόμαι Αγάπη μου για σένα Μετά, Έλα μην... με τον ταχύδρομο Του στο όρος δρόμο Αυτό Αυτά Καταπλητικά Λοιπόν καταπλητικά αναστασία Πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ Και επειδή έχουμε και πάρα πολύ καιρό να σε δούμε Τέτοια πρωινά έχουμε περάσει πάρα πολύ Το λέγω τους καινούριους φίλους εδώ Κάτι Σαββατοκύριακα που ξυπνάμε νωρί. Ε, και μα έλειψαν αυτά με την Αναστασία Κυριακά, γιατί... Ε, γιατί έχουμε πολύ καιρό να την ακούσουμε. Ξέρεις τι γίνεται τώρα, εντωμεταξύ την Κυριακή μου προσπαθώ να μην ξυπνάω νωρί Δημήτρη ξυπνάω κάθε μέρα αρκετά νωρίς οπότε μου λείπει τόσο πολύ ο ύπνο, μου τόσο πολύ και την Κυριακή δεν θέλω να ανοίγω τα μάτια μου, ξέρω αν θα ανοίξω τα μάτια μου θα αρχίσουν διάφορα, πήγαινε από εδώ, κάνει αυτό κάνει εκείνο και δυστυχώ μια Κυριακή δεν φτάνει να καλύψει τι υποχρεώσει που έχει. Αν μπορεί, γιατί εγώ πρέπει να πω: Αναστασία πλέον έχω γίνει ο πολύ πρωινό τύπο. Οπότε, ό,τι και να γίνει, Σάββατο είναι Κυριακή, είναι Αργία. Ναι, έχει μάθει. Στι 6 η ώρα το πρωί, 6.30 το αργότερο είμαστε, είμαι όρθιο. Δηλαδή, ό,τι και να γίνει, το μάτι ανοίγει και δεν κλείνει με τίποτα. Να ακούσουμε το τραγούδι και με τη Σταυρούλα Μανολοπούλου όπω το έχουμε πρωτακούσει εδώ παρέα. Το, αυτό, αυτό. αυτό που είπαμε μόλι τώρα, <σογίελαια> όπου... <σογίελαια> τώρα. Τώρα μου έχει κάνει δηλαδή, τι να σου πω, Θα, με βάλουν, θα βάλουν και θα κάνουν σύγκριση, να πούνε τι λέει αυτή. Καμία σύγκριση. Βλέπει τι γίνεται εδώ και�, και η Σοφία εδώ, βλέπω χειροκροτήματα. Δεν έχω δει τίποτα εντωμεταξύ, δεν είμαι μέσα στο chat. Να σου αυτή πω εδώ λοιπόν: Η Ευαγγελία Σακελαρίου λέει τι φωνέ είναι αυτέ που ακούω, τέλειε. Η χθε εδώ παρατεταμένα χειροκροτήματα. Ε, γενικά, δηλαδή, δεν νομίζω εδώ χειροκροτήματα βλέπω, άρα δεν νομίζω ότι έχει κανένα φόβο. Ετοίμαστε την ξέρω. ομάδα, θα είναι πολύ μεγάλη μα χαρά να σα ακούσουμε να μα τραγουδάτε αναστασία μαζί με την ομάδα σα και τη δική σα την κομπανία τα τραγούδια του Τσιτσάνι. Είμαστε φανταστικοί, μιλάμε ειλικρινά. Όταν παίζουμε εκείνη τη Ζαΐρα, όταν παίζουμε ε, ε, τα διάφορα τέλο πάντων του Τσιτσάνι, πο, πο, ε, ε, τραγουδάμε και χιότι και από όλα. Εγώ έχω τρελαθεί εντωμεταξύ και το παλικάρι που παίζει, Μπουντζούκι. Είναι φανταστικό, φανταστικό. Και αυτό και... από μόνο του, με Και έχετε και, και, και πολύ μεγάλο ρεπερτόριο δηλαδή, γιατί ο Τιτσάνη είναι, πώ το λένε, αστύρεφτη πηγή. Πώ το συζητά, μεγάλο δάσκαλο ο Τιτσάνη. Μεγάλο, μεγάλο δάσκαλο. Και δεν μπορεί να καλύψει, α πούμε, να πει ότι θα καλύψουμε τώρα όλο το και δεν έχουμε κάτι άλλο. Είναι τόσο και, τεράστιο. Και να δεις, ναι, δεν είναι όλα για τη δική μου τη φωνή, δική μου η φωνή είναι υψηλή φωνή, έτσι, δεν μπορώ να τα πιάσω όλα. Ε, η Μπέλου είχε μια χαρακτηριστική φωνή, αρκετά χαμηλά, έτσι, την οποία δεν μπορώ να την ακολουθήσω. Μπορώ να ακολουθήσω όσα τραγούδια έχουν τραγουδιθεί από τραγουδίστρες όπως η Ερβανιτάκη. Εκεί πιάνω λίγο τι φωνέ τέλος πάνω, σε, εκείνα, σε εκείνες τις κλίμακες. Και εγώ μα, θα, τώρα θα βάλω να ακούσουμε ένα, που πιστεύω μετά θα μα χαρίσει ένα, και εσύ, μια δική σου εκδοχή, μια εκδοχή Αναστασίας. Λοιπόν, Από ποιο, ποιο τραγούδι. είπες Μπέλου. Λοιπόν, σωτηρία Μπέλου. Θα πρέπει να βάλω και τους στίχους μου εδώ, πέρα Και Βασίλης Τιτσάνης. Θα τα ακούσουμε πρώτα ε, με, το, με την Μπέλου και τον Τιτσάνη και αμέσως μετά θα τα ακούσουμε και με την Αναστασία. Μιλάω για το «Κανε λιγάκι, υπομονή». Mm. Το έχουμε, έχουμε τους στίχους? Λοιπόν, θα βρείτε τους στίχους στην Αναστασία. Πάμε να τα ακούσουμε εμεί. Επιστρέφουμε, αυτά τα ωραία συμβαίνουν το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο του Μιζουχέρα. hati e i Έχει υπομονή από τα πιο ωραία του Βασιλή Τιτσάνη με την Σωτηρία Μπέλου Πολύ παλιά χωράφηση νεότατη εδώ Ήταν η Σωτηρία Μπέλου Λοιπόν η, η, η Σοφία Πολύ όμως η... πραγματικά θα... είναι πάρα πολύ όμως Καταπαιδικό Μα mm. ακούν Ναι ναι ναι σ' ακούμε ναι Στάγνει τους στίχους αλλά δεν βλέπω να το έχω εδώ πέρα Αλλά δεν το τα... έχει ναι. Θα μας χαρίσει ένα άλλο που το ξέρεις που έχει στίχους Να πούμε ότι η Σοφία πάει να τηγανίσει πατάτες Mm. Αυτά τα ωραία έχει το Ιντερνετ. Μετά τη Σοφία, ότι το μεσημέρι <laughs> Με πατάτε. Σαρδιλίθι, φούρνο. Με λεμόνι, με λεμόνι μέσα. Ό,τι έπρεπε, σαρδελόμάνιε κιόλα. Φανταστικέ. Δεν <laughs> ξέρω αν σα ανοίγω μας. την Όρυκτα. Ε, καλή επιτυχία, λοιπόν, στη μαγείρεμα στην Σοφία. Ε, ε, πετυχία, Σοφία καλή επιτυχία, Σοφία μου, καλή όρεξη. Επίση, έχουμε τον Ηλία. <laughs> δεν είναι πολύ ωραίο το διαδίκτυο τελικά. Έχουμε τον Ηλία <laughs> στην Πρέβεζα. Μα ακούει. Έχουμε στην Αθήνα, φίλο. Έχουμε στη Θεσσαλονίκη. Το σουφλί, δηλαδή, σουφλί πρέβεζα Αθήνα, απίστευτο δεν είναι. Και όλοι μαζί παρέα. Τόσο μακριά και τόσο κοντά. Συγγνώμη, Δημήτρη, αυτό, αυτό δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε ότι θα γινόταν έτσι στον κόσμο ποτέ. Ποτέ, ειλικρινά. Δεν περίμενα, δηλαδή. Εγώ θυμάμαι ε, τον άντρα μου όταν απόκτησε το πρώτο κινητό τηλέφωνο. Θα <laughs> <Τα> θυμάστε, <laughs> Δημήτρη. που ήταν κάτι τεράστιο, hé. κάτι τεράστιε ε, το... συσκευέ. Αλήθεια, δεν χωρούσε κάτι καν ούτε στην τσέπη. Παπύτση και ο Εμενόλη επειδή είναι πάντα έτσι πολύ διακριτικό άνθρωπο, ντρεπόταν κιόλα εντωμεταξύ και δεν ήξερε κάθε φορά που να το κρύψει ξέρω, για να μην τον λένε μεγάλο επιχειρηματία λόγω του κινητό τηλέφωνο. Και μετά έχει λοιπόν. Ναι, έχει διαβριθεί τόσο πολύ τα δίκτυα, οι επικοινωνίε κτλ. Και που έχουμε φτάσει. Είναι φοβερό δηλαδή. Έχουμε φτάσει να ακούμε την Αναστασία live. Να τραγουδάει η Βασίλη Τσάνι κάπου το, από το σουφλί και να την ακούμε όλοι οι Μέσοι Πάρεα. Με διακοπέ ο Ηλίας, μάλλον χρειάζεται ένα refresh, παιδιά, ένα διαστήματα σελίδα, γιατί το διαδίκτυο εδώ, το ίντερνετ κολλάει, έχει τα δικά του κολλήματα και αυτό. Και θέλει έτσι ένα διαστήματα να κάνουμε ένα Η Αναστασία είμαστε έτοιμοι να σα ακούσουμε. Τι θα μα πει η Εναστασία από τη Τσάνι, από το ρεπερτόριο που επεξεργάζεστε με την ομάδα που δουλεύετε. Κάτι αυτό δεν είναι το τσιτσάνι, τον το ναύρι, ένα καράδι από τον Παριά, το ξέρεις. Ένα κα... <σταστασίλει> αυτό είναι το μητσάκι. Αυτό <στασίλει> <Έ? στασίλει> <Α, στά> <από τον> είναι τερέα... <στά> Ναι, νομίζω Μητσάκης. το τρόπο βοηθάνω. Έχεις μια μακριά Μα να αυτή που είναι μέσα Τον νου του πάντα τον έχει στη στεριά Μα κάποιος ναυτή που είναι μέσα το νου του πάντα τον έχει στη στεριά. Ο καπετάνιος εις το τιμονι, κι άλλοι δουλεύουν στη μηχανή. Κι ο ναυτισμόνος μπροστά στην πλώρη ανασθενάζει για μία μελακρινή. Κι ο ναυτισμόνος μπροστά στην πλώρη ανασθενάζει για μία μελακρινή. Μα όλος τρόμος Πάει και του λέει Μη συλλογέστε κι ανησυχείς Πώς έχεις δίκιο, καταλαβαίνω Πουρτούνες και περάσαμε κι εμείς Πώς έχεις δίκιο, καταλαβαίνω Φουρτούνεστε και σπεράσαμε κι εμεί. Καπετά, και τόσοι άλλοι. Λοστρόμη ναύτε, μηχανικοί. Κάτε να και τον καημό του. Έτσι μα όλοι, εμείς είναι αυτοί Καθένας έχει και τον καημό του. Έτσι είμαστε όλοι, εμείς είναι αυτοί Μπράβο, Αναστασία! Δεν ήτανε, τέλος πάντων το πήρα φόρα, δεν ήτανε τούτσι. <γλύτου> Ήταν το Μιτσάκι. Αυτό πολύ ροτρεβούδια μουσουλμάθουσα. Τα τραγούδια χρόνια είναι αθάνατα. Δεν ξέρω πλέον, έχουν ξεπεράσει το χρόνο. Όλα, όλα. όλα, <ου> όλα, όλα, όλα. Έτσι, και τι εποχέ του. Ξεχνά <ης> και καινούργια, πολλά κομμάτια βγήκαν. Το δείχνει, α πούμε, για παράδειγμα, το οποίο είναι ένα φανταστικό κομμάτι. Έτσι, το... Έχει βγει πρόσφατα το 1990-1994, είχε βγει το δείχτη. Φανταστικό Ά, κομμάτι. Πιο... Το δείχτη, ποιο λε, το δείχτη του, του... του Ξαρχάκουλε το δείχτη. Όχι, του Καλάρα νομίζω είναι το δείχτη. Ποιο δείχτη. Αυτό που λέει: Κάθε φορά που ανέγει δρόμο στη ζωή. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι ναι. του Ξαρχάκου και του Γκάτσο. Ξαρχά... Είναι από το Ρεμπέτικο, είναι κάπου αρχέ του 80, 80 83 και κάπου mm -hmm. εκεί. 1983. Θα κάνει τη Σαλάτα. καλώς πάντων. Αυτό δεν είναι κομμάτι φανταστικό. Ε, απίθανο να το σου το κοιμάτα. Αυτό μάτι. θέλω να σου πω. Δηλαδή υπάρχουν και κομμάτια τα οποία ακόμη συνεχίζουν και βγαίνουν φανταστικά κομμάτια με υπέροχου τείχου, διαχρονικά κομμάτια τα οποία. Δεν βγαίνουν από την ψυχή σου. Όποτε και να τα ακούσει, είναι αυτό. Θα είναι μέσα στη ψυχή σου. Θα ζει πάντα έτσι ζωντανό, δεν θα ξεθοριά. Μα αυτό λέγαμε και για τα λιλικά ναι. και αυτό εσύ και για τα Μα ξένα. Με τόσα Λά, λίγα όμω αυτά, Βρε Δημήτρη, μου τόσα λίγα. Κάθε μέρα κατηγγιζόμαστε διάφορα χαζά κομμάτια. Με στίχου δηλαδή που είναι τόσο επιφανειακοί. Μόνο και μόνο για να κάνουν απλά επιτυχία. Ευτυχώ λοιπόν η σελίδα του Music Heaven δεν υποστηρίζει τέτοια κομμάτια. Έτσι, γι' αυτό και είμαστε και fan, φυσικά. No, <laughs> μα, δε, γενικά, όχι μόνο στο, εδώ στο ραδιόφωνο. Εγώ πρέπει να σου πω ότι ίσως, και στο αυτοκίνητο, α πούμε, όλη τη μέρα συντή ακούω. Αποφεύγω να ακούω ραδιόφωνο γιατί συνήθω ακούω όλα τα ίδια και τα ίδια. Ε, έχω συντή με αυτά που θέλω να ακούω και αυτά ακούω όλη τη μέρα. Είτε είναι jazz, είτε είναι ελληνικά, είτε είναι ρεμπέτικα, είτε είναι λαϊκά, είτε οτιδήποτε. Γιατί είναι τόσο τεράστιο ο όγκο τη μουσική για να ακούσει κάποιο που πραγματικά, γιατί να περιορίζει του ορίζοντε σε δύο, τρία, τέσσερα, πράγματα. Εγώ Δημήτρη, να σου πω σχετικά με το ρεμπέτικο τραγούδι. Τώρα, τελευταία άρχισα να ασχολούμαι με τραγουδά. Δεν τραγουδούσα ποτέ ρεμπέτικο τραγούδι. Και τελικά, ορισμένα κομμάτια μου βγαίνουν πάρα πάρα πολύ καλά. Έτσι, μην κοιτά τώρα που είναι καπέλα όλα και μου ξεφεύγει, α πούμε, η μουσική. Αλλά στο παραδοσιακό τραγούδι είναι η μεγάλη μου αγάπη. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, το λατρεύω το παραδοσιακό τραγούδι. Αυτό είναι. Το παραδοσιακό τραγούδι είναι η jazz τη ελληνική μουσική. Είναι αυτό που είναι από γεννησινείο το Έλληνας, το νιώθει, το καταλαβαίνει. Έτσι, γι' αυτό δεν καταλαβαίνουν οι ξένοι, λοιπόν, τις δικές μας κλίμακες. Αυτό λατρεύω. Αυτό λατρεύω. Και όχι μόνο. Σκέψω, φαντάσου δηλαδή, πώς οι άνθρωποι έγραφανε, ναι, τι είχαν, τι yeah, συναισθήματα yeah. είχανε για την αγάπη, για τον έρωτα, που βλέπανε, λοιπόν, την κοπελιά τους από μακριά, από ένα παραθύρι, στο στο μήλο, στο έτσι δεν είναι, σκέψου λοιπόν, τι συναισθήματα, <laughs> τι αγάπες ήταν αυτές. Ε? Πώς... Η Βοσκοπούλα, έτσι όπως περιγράφεται στο Δημοτικό Τραγούδι, για τον έρωτα με τη Βοσκοπούλα, ο οποίος έρωτας αυτός έμεινε, όπως τα λέγαμε, στα χαρτιά, έμεινε ένας ναι, ανεκπλήρωτος ναι, ναι. έρωτας. Ένας ανεκπλήρωτος έρωτας, για φαντάζομαι. Και δηλαδή, τον περιγράφει τόσο ωραία Πόσο, πόσο εύκολα τώρα στη σημερινή εποχή λοιπόν όλα αυτά μπορεί να σκοτώσει ένα όνειρο, ένα όνειρο έτσι, κάποια φαντασία. Δεν έχει σημασία είναι. που το τραγούδι αυτό μιλάει για βουσκοπούλα. Δηλαδή, αν ξεπεράσει κανεί το βουκολικό του πράγματο, δηλαδή ότι μιλάει για μία βουσκοπούλα, θα δει ότι και σήμερα ακόμα κάποιον αντίστοιχο ενδεχομένω. Ε, ε, μια αντίστοιχη ιστορία με αυτή του πρωταγωνιστή τη περιπέτεια αυτή, του τραγουδιού τη Βουσκοπούλα, νομίζω μπορεί να βρει κανεί και το 2013. Δηλαδή, ένα ανεκπλήρωτος έρωτας, κάτι που θα θέλαμε να συμβεί, αλλά τελικά δεν συμβαίνει, γιατί για να συμβεί mm. πρέπει να θέλουν και οι δύο. Και πολλέ φορέ θέλει μόνο ο ένα. Ε, νομίζω αυτό είναι που πραγματεύεται το τραγούδι. Να τα ακούσουμε, την Τιμποσκοπούλα. Ναι, να μην να το τραγουδίσω. Προ Θεού. Θα τα ακούσουμε <σχελίδη> και αυτέ μετά, θα το πει <σχελίδη> και εσύ. Θα τα ακούσουμε, όπω το είπε εξαιρετικά, ο Μπάμπη Τσέρτο. Μου άρεσε πολύ η εκδοχή του, στο δίσκο Άτιμη Τύχη. Ήταν ο πρώτο δίσκο με τον οποίο. Ξεκίνησε και βγήκε και άρχισε να κάνει όλη αυτή τη μεγάλη καριέρα που έκανε. Στον ίδιο δίσκο υπάρχει και το πίνο και μεθό που είχε γίνει τότε μεγάλη επιτυχία <σοπότε> με τον Τσέρτο. <σοπότε> Α, αυτό, Α, αυτό. Θα, θα μας το πεις, <σοπότε> θα το συνεχίσει. Να, το βρω σε στίχους, τέλος πάντων. <σοπότε> Βρες το στίχος σου και πάμε να ακούσουμε στη τη με τον Μπάμπη Τσέρτο. Από εκείνο το δίσκο, λοιπόν, τον Άτιμη Τύχη, που, με τον οποίο ξεκίνησε στη δισ να κάνει τα πολύ, την πολύ, πολύ πετυχημένη του καριέρα στα αρχοντορεμπέτικα και τα ρεμπέτικα και όλα αυτά που σε έχει χαρίσει από έπειτα. Εκεί υπήρχε και η βοσκοπούλα. Για ακούστε εδώ. Τα σκράτς και σκρούτς είναι επειδή είναι από το βιδίσκο αυτό, είναι από το βινήλιο. Φίλησε στο στόμα και μου είπε: Μα στέλνει γιατί σ' αγάπη Γιατί σ' αγάπη Υπότιτλοι AUTHORWAVE Είσαι ήλιο της θεράτους. Ε, <ΣΣΣ> πώς σου φάνηκε? Ναι, <ΣΣ> να. Ωραία, εγκλοκή <ΣΣ> <ωραία, ΣΣ> δεν ήταν αυτή το μπαμπιττσέρ του, το στη βοσκομπούλα. <ΣΣ> <Πώς σου φάνηκε? ΣΣ> λοιπόν, φοβερό δεν είναι και αυτό, ότι απ' τη μία μεριά του λέει είσαι μικρός ακόμα, γιατί σε αγάπησε τον καημό <ΣΣ> και τελικά λέει, όταν μεγάλος λέει και τι ζητώ, ζητάει η καρδιά της. <ΣΣ> <ΣΣ> δηλαδή, τελικά ήταν το πρόσχυμα μάλλον αυτό, δεν ήταν, ήταν μικρός. Ε, ε, Δημήτρη πόσα ε, πόσα μου αράζει για είχαν αυτοί οι άνθρωποι όταν ραντευόταν και ακόμα, Να, έτσι, μια φρατημάδα μου όταν μου ομολογεί τέλος πάντων και μου λέει ιστορίες από τις εποχές η μάνα μου είναι ηνημένη το 1937 το 1937 λοιπόν και μου έλεγε επειδή εντάξει εδώ είμαστε επαρχία, έτσι σκέψου πόσο Πίσω ήταν τα πράγματα και πόσο οι άνθρωποι ήταν προσεκτικοί με αυτέ τι ιστορίε. Να ακού φοβερά πράγματα. Να ακού ακόμη να φτάνουν οι γυναίκε ή οι άντρε σε αυτοκτονία, α πούμε, για κάποιε γυναίκε. Για yeah, yeah, τον έρωτα, φυσικά, ακόμα Ναι, ναι, Ή τέλο πάντων, πολλέ ακόμη παντρευόταν τελικά τον άντρα που δεν ήθελαν. Έτσι, μιλάω για τι γυναίκε. Και υπέφεραν από τι πεθερές του, από το ένα, από το άλλο, και ήταν αναγκασμένε να ζουν μια ολόκληρη ζωή μετά μόνο και μόνο για να μην αμαυρώσουν το όνομά τους ή την οικογένειά τους. Ε. Κα, καλά, πόσες <συσίλια> ζωές πήγαν έτσι χαμένε Αναστασία <συσίλια> στο όνομα της κοινωνίας της, αυτή, ε, στο πέρασμα των χρόνων ενώ έτσι γιατί όλα αυτά νομίζω ότι α, ίσο, πολλά ακόμα δεν τα έχουμε αποβάλει εντελώς, <συσίλια> τα έχουμε <συσίλια> ακόμα <συσίλια> μαζί μας εντελώς όμως, ναι, Αλλά υπάρχουν κοινωνίες που, πήρανε... που ακόμα που ακόμα ζουν έτσι κοινωνίε, κοινωνίες, έτσι λοιπόν υπάρχουν για άνθρωποι που ακόμα ζουν για το όνομά τους, ε. Σίγουρα, και, και πήραν λάθο δρόμο, έκαναν άλλε επιλογέ από αυτέ που θα θέλανε στη ζωή του και όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, ε, όπω λέει και το τραγούδι, όπω λέει και ο ποιητή, Δεύτερη ζωή μετά δεν έχει. Ό,τι κάνει, πρώτη επιλογή. Ωραία. Ωραία. Ωραία. Πε το τραγουδιστάν. Πραγματικά Αναστασία. Είσαι τύπο που παίρνει το τραγουδιστάν. Για του φίλου του καινούριου, να πούμε ότι έχω, <laughs> τη, έχουμε τη χαρά και την τιμή έχουμε το μέλο κρυστάλλο. Είναι η Αναστασία. Είναι από το σουφλί. Και την yeah, έχουμε yeah. παρέα μας απόψε μέσα στο Skype, όπως έχουμε προσκαλέσει mm -hmm. και όλους όσου θέλετε να έρθείτε να τα πούμε. Συμπέθερος με δύο S μας βρίσκεται, σας βλέπουμε, σας καλούμε και τα λέμε όπως τα λέμε εδώ με την Αναστασία. Όλο το καλοκαίρι η εκπομπή δεν θα είναι θεματική, ε, τις πέμπτες θα είμαστε εδώ, θα μαζευόμαστε και θα ακούμε μουσική που αγαπάμε. Λοιπόν, τραγούδι θα βρίσκουμε, λέμε μία κουβέντα, η Κρυστάλλο την πιάνει και την κάνει τραγούδι, αυτό είναι. Το Να το πω τώρα αυτό δηλαδή. Να Αχ, το, το βρήκα. Έψαξε και το βρήκα τώρα. Μου δώσες εσύ. Ποιο, τι θα μας πεις και πεις. Αυτό. Ποιο, αυτό ποιο. που είπες μόλις τώρα. Του κάνουμε τραγούδι. Καλά βρήκα διάφορα τέλος πάντων. Ποιο το... ε, άλλα μου είπες, άλλα βρήκα εγώ. Έχω τρελαθεί εδώ πέρα. Τα μεταξύ βλέπω στίχους, βλέπω το ένα, βλέπω το άλλο. Ποιο αυτό. Εδώ στον δρόμο. Ναι, τα μισά. ναι. Πάμε. Το ξέρεις. Α, υπέροχο. Καταρχήν Είναι αυτός ο δ δύσκος... Το Οδυσσέα και αυτός ο δίσκος, νομίζω με τα τραγούδια για τους μήνες, του Παπαδημητρίου με την Βανιτάκη, <σουν> <σουν> είναι <σουν> <É, σουν> ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της ελληνικής δισκογραφίας <σουν> <σουν> <σουν> γενικότερα. Για μένα το θεωρώ το έχω βάλει πάρα πολύ ψηλά αυτό, αυτό το δίσκο. Ε, ναι, πάμε να πάμε πάμε τα ακούσουμε. <σουν> <σουν> <σουν> πολύ μεγάλη χαρά αυτό, το, το, το Αναστασία. Εδώς του δρόμου τα μισά Έφτασε η ώρα να το πω Αλλά είναι εκείνα που γιαλου Γι' αλλού, ξεκίνησα Αλλά είναι εκείνα που γιαλου Γι' αλλού, ξεκίνησα Στα λιδινά, στα ψεύτικα το λέω και το ομολογώ σαν να ήμουν άλλος κι όχι εγώ μες στη ζωή πορεύτηκα. Σαν να ήμουν άλλος κι όχι εγώ μες τη ζωή πορεύτηκα. Όσο κι αν κανείς προσέχει Πόση κι αν το κίνηγα, πάντα πάντα θα αργά. Δεύτερη ζωή δεν έχει. Πόση κι αν κανεί προσέχει, Πόση κι αν το κίνηγα, πάντα πάντα θα αργά. Δεύτερη ζωή δεν έχει. Και λοιπόν, μετά άρχισε το όλη στιγμή να σταψεύτηκε, τα μπέρδεψε ακριβώ. Υπέροχα. <laughs> Καταπληκτικά. Mm -hmm. Νομίζω ότι όταν τα λόγια ε, του ποιητή γίνονται, μπαίνουν, μουσική και γίνονται τραγούδι, νομίζω ότι και περνάνε πολύ πιο εύκολα έτσι, από στόμα σε στόμα και το νόημά του το αντιλαμβάνεσαι νομίζω διαφορετικά. Ναι, ναι. Έτσι. Αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι. Ειλικρινά με εκφράζει πάρα πολύ. Και στη δεδομένη μου στιγμή τώρα τη ζωή μου, σκέψω δηλαδή ότι κάνω πράγματα άλλα από τα οποία έχω αγαπήσει. Έτσι και αυτό το αγαπώ τώρα που το έχω κάνει. Με πόνο ψυχή το ξεκινήσαμε έτσι, με πολύ δυσκολία. Ε, Όμω το συγκεκριμένο τρογούδι με εκφράζει τόσο πολύ. Με εκφράζει πάρα πολύ, ναι. Και πάρα πολύ κόσμο Και όλου μα νομίζω. Γιατί τελικά, όσο και να κάνει πλάνο, πραγματικά. Όσο και να θέλει να πα τη ζωή σου όπω τη θέλει, πολλέ φορέ έχετε ζωή και σε πηγαίνει. Ε, αλλού, δηλαδή, σε βγάζει yeah. από τον δρόμο. Ξαναπροσπαθήσει ενδεχομένω να μπει στο δρόμο, σε ξαναβγάζει από τον δρόμο. Και πραγματικά είναι αυτό που λέει ότι όσο και αν κανεί προσέχει, που λέει, όσο και αν το κυνηγά αυτό που λέει, yeah. νομίζω yeah. ότι είναι μια yeah. πραγματικότητα που ισχύει για όλου μα. Αν κάποιο έχει καταφέρει και βρίσκεται στον δρόμο που έχει επιλέξει ανελειπώ και χωρί τροφέ, αυτό ah. είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. μεγαλύτερη yeah. ευτυχία είναι αυτή του κόσμου να κάνει αυτό που αγαπά τη ζωή σου. Η μεγαλύτερη, Δημέτρη. Όμως, δυστυχώς, τα πράγματα έχουν αλλάξει για απ' Βλέπει βλέπεις πόσα παιδιά βγαίνουν έτσι, έχουν σπουδάσει, έχουν κάνει μεταπτυχιακά και έχουν φτάσει να βολάνε ένα δέσκο, ας πούμε, ένα ποτήρι νερό και ένα καφέ. Όχι να με ρωτήσω, δεν είναι άσχημο αυτό. αυτό... αυτό... Ας ναι. Αλλά να σα πω ότι εμεί το έχουμε υποβαθμίσει αυτό σαν υπηρεσία. Όχι, δεν, έπτυσες... δεν μιλάω για το επάγγελμα. Ενώ, δηλαδή όταν κάθεσαι και σπουδάζει. Μάθαίνει, πα και κάνει τα πτυχιακά έξω για να γίνει φυσικό, για να γίνει μαθηματικό ή δεν ξέρω για να, ε... να κάνει κάτι άλλο στη ζωή σου. Δεν είναι αυτό που αγαπά. Κάποιο το ονειρεύεται. Σίγουρα. Να γίνει καψόνι επειδή... ε, αδεστασία... σε μια καφετέρια ας πούμε, mm. ή να γίνει έτσι, οτιδήποτε άλλο, αυτέ τι δουλειέ το ονειρεύεται. Όμω ε, αυτή είναι μια δουλειά που ακόμα υπάρχει έτσι στο σύνολο και αυτοί που έχουν κάνει, που έχουν σπουδάσει, αναγκάζονται να κάνουν αυτή τη δουλειά. Δεν το υποβαθμίζω σαν μια πανευρωπαϊκή δουλειά. Είμαστε χώρα καθόλου. τουριστική και θα έπρεπε να δώσουμε Είχε. πολύ μεγαλύτερη έμφαση σε όλο αυτό. Αντιθέτω, ναι. εμεί έχουμε κάνει την υπόθεση. Την κουβέντα αυτή είχα σήμερα πρέπει να σου πω, που λέω. Κάνουμε, περίπου σε αυτό το θέμα, στο κομμάτι του αν μπορούμε να προσφέρουμε σωστέ υπηρεσίε σερβι. Και θεωρώ ότι επειδή ακριβώ το κάνουμε ω μια δουλειά ας πούμε του ποδαριού. <Δεν, δεν έχουμε στου τους επαγγελματίε, τους, τους... γιατί ο σερβιτόρος ε, δεν, δεν είναι ένα. Που... Λοιπόν, όταν κάποιο δεν το ανερεύει το να το κάνει στη ζωή του και το κάνει ε, κατ' επιλογή, γιατί πρέπει να το κάνει. Σκέψω πόσο καλό είναι σε αυτό που το κάνει που κάνει. Έτσι δεν είναι ακριβώ γι' αυτό και εγώ προσπαθώ να θυμηθώ και είναι πολύ συγκεκριμένε περιπτώσει αυτέ που είδαν άνθρωπο που πραγματικά αγαπούσε αυτό που έκανε, δηλαδή, ερχόταν να μου σερβίραινε ας πούμε, σε ένα καφέ, σε ένα αστεόριο. Και αυτό που έκανε το πίστευε και το καταλάβαινε σε αυτό γιατί mm -hmm. δεν έκανε απλά διεκπαιρέωση. Γιατί υπάρχει και η περίπτωση σε όλε τι δουλειέ ισχύει αυτό νομίζω του να διεκπαιρεώνει. Δηλαδή, απλά να, να φέρνει κάτι ει πέρα μέχρι να τελειώσει η ώρα σου και να φύγει. Ή να είσαι εκεί και να σου ενδιαφέρει να επικοινωνήσει με τον κόσμο, με του ανθρώπου. Έχει πολλά νομίζω μέσα πέρα του ότι τι θα πάρετε να σα φέρουμε ένα μέτριο, ένα γλυκό και. Ναι. μέχρι εκεί. Γενικά, νομίζω πολλά πράγματα θα τα κάνουμε έτσι για να τα κάνουμε αυτό που λε. θα πρέπει ο, να ο, έχουμε δώσει, σύγτα. τη γνώμη μου λέω, περισσότερη έμφαση στο να δημιουργούμε επαγγελματίε σε ό,τι κάνει ο καθένα. Γιατί δεν έχει σημασία τι έχει κάνει ο καθένα στη ζωή του. Ε, ο άλλο μπορεί να είναι ένα πολύ καλό φυσικό, όπω είπε, πολύ καλό μαθηματικό. Μπορεί να είναι ένα πολύ καλό σερβιτόρο, ο οποίο να απολαμβάνει τη ζωή του και να περνάει και ο ίδιο πάρα πολύ ωραία. Και οι άλλοι μαζί του, γιατί όταν βγαίνει να πιέζει ένα καφέ ή κάτι, ε, είναι μια ώρα ψυχαγωγία. Είναι όπω αυτό που κάνουμε τώρα εμεί, αναστασία. Και άρα το κάνεις για να περάσεις καλά, για να ξεδώσεις. Άρα... Εγώ χαίρομαι αν τελικά σας διασκεδάζω, αν αν τελεφώνουν τα παιδιά και τους αρέσει να με ακούνε, να με συγχωρέσουν και όλα. Σήμερα που κάνω κάτι αλλαγές εδώ στα κομμάτια, είναι παιδιά, έχω πάρα πολύ μεγάλη χαρά που <laughs> σας μιλάω. <laughs> Δεν ήμουν έτοιμη για όλο αυτό. Και εμείς πάντων. χαίρομαστε, Αναστασία, και να άρχισε συχνότερα, <laughs> να μην χάνεσαι. Ε, έτσι, <laughs> να, ο, ο Ηλίας από την Πρέβαζα χειροκροτή εδώ, Μπράβο, Ηλίας. Ηλίας. Ευχαριστώ. <laughs> Ε, να ακούσουμε ένα τραγούδι από αυτό το δίσκο Μια που είπαμε τώρα για τα τραγούδια αυτά Από, το, από αυτό το δίσκο Υπάρχει ένα το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ Και νομίζω ότι να σου, πηγαίνει κιόλας, σου πηγαίνει κιόλας αυτό Τον Όχι. Είναι αυτό που το. λέει Σου το πά για τα σύννεφα α, Σου το πά για τα σύννεφα mm -hmm. Σου το πά πα... Για τι ωραία το αυτό Αυτό νομίζω επίσης σου πάει η Αναστασία mm. Και πάλι σου το είπα για τα σύλλεφα από τον ίδιο δίσκο αυτό με τα τραγούδια για τους μήνες του Δημήτρη Παπαδημητρίου με την Ελευθερία Ερμανιτάκη. Και εμείς συνεχίζουμε να έχουμε παρέα μας την Αναστασία, το μέλος κρυστάλλο, δηλαδή, από το, σουφλί, από το μακρινό, αλλά τόσο κοντινό μας πλέον σουφλί. Είδες πόσο όμορφα είναι τα έκτακτα. Δεν το συζητώ και να το κάνουμε συλληπιτό. Τώρα, είπαμε όλο το καλοκαίρι η εκπομπή. Διατίθεται όπω λέει: Διατίθεται για γάμου και βαφτίσεις Λοιπόν, διατίθεται για καλή παρέα μουσική και επικοινωνία. Έτσι και επικοινωνία. Ε, άρα λοιπόν, είπαμε το έχουμε συγκατάσσει αυτό γιατί έχουμε ακόμα 20 λεπτά παρέα. Στι 10 ε, έχετε το μελοδρόμιο. Ο Χόρχε δεν θα είναι παρέα μα. Αλλά από ό,τι διάβασα, θα παίξει σε επανάληψη η, συ, η, η συνέντευξη που πήρε από το Μιχάλη Κλεάνθη, το συνθέτη του τραγουδιού που κέρδισε στο διαγωνισμό, το λέω λόγια. Συγχαρητήρια, ήθελα να πω έτσι και από εδώ ήθελα να το πω στα παιδιά, συγχαρητήρια. Είχαν ένα υπέροχο κομμάτι, μου άρεσε πάρα πολύ, εμένα σου είπα μου αρέσει πάρα πολύ το παραδοσιακό στοιχείο και αυτό που είχανε με τα παιδιά από την Ήπειρο, είναι... εμένα με έχει καταπλήξει, η αλήθεια αυτή είναι. Και, δεν... πολύ... και... και ίσως δεν είναι και τυχαίο που πήρε και την πρώτη θέση και Όχι φυσικά όχι φυσικά. Από Δες από... από πόσο καιρό Λοιπόν και από πόσες ψηφοφορίε Πέρασε όλο αυτό το κομμάτι ειλικρινά Μπράβο τους δηλαδή Όχι ότι τα υπόλοιπα κομμάτια υστερούσαν, δηλαδή ήταν. Ε... Ήταν αυτό που είχε το κάτι που κέντρεσε τον κόσμο να το ψηφίσει έτσι λοιπόν και τα υπόλοιπα κομμάτια ήταν τέλεια. Δηλαδή φέτο ήταν φοβερό αυτό το πράγμα με όλα τα τραγούδια. Ήταν φανταστικά όλα εξαιρετικά. Και κάποια που πέρασαν και κάποια που δεν πέρασαν ακόμα τραγουδία, που εγώ τα ξεχώρισα και είχαμε κάνει και μια εκπομπή σχετικά, αλλά δεν φτάνει, ενώ γιατί θα ακούμε τραγούδια αρκετά κατά καιρό. Και μάλιστα είχαμε καλεσμένο εδώ πώ τα λέμε σήμερα Αναστασία, πέντε εβδομάδα στον έναν από του ανθρώπου που ήταν, ήταν μέσα στον τελικό. Τον, ε, τον Δημήτρη Καρά, ο οποίος mm -hmm. ήταν και εδώ παρέμα μας και τραγουδίσαμε και ζωντανά, όπως τραγουδάμε εδώ πάρε απόψε. Λοιπόν, ε, νομίζω mm -hmm. ότι ο διαγωνισμός μας έχει πάρα πολύ ωραίους δημιουργούς και πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Ποιο ξεχώρισες πάρα, πάρα η πολύ. Αναστασία από τα τραγούδια, ποιο αυτά mm -hmm. το ψήφισες, που... Τώρα τελευταία, τελευταία, τελευταία, ψήφισα, είναι δύο φορές μάλλον, ε, ψήφισα του Μιχάλη Κλαιάνθη το τραγούδι. Τόλια το λόγ ε. Mm, ναι, ναι, ναι αυτό ψήφισα. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ και μάλιστα έδωσα όλα τα αστέρια. Ε, το, το έδωσα σε αυτά τα κομμάτια. Ναι. Το υπόλοιπα Ψελόγια. τραγούδια τα έχει ακούσει, γιατί υπάρχει και ο δίσκος, λέω, λόγια που έχει τα τραγούδια με την αεροφύλα και το μιγάλι. Είχε ψεφίσει πολύ. Ενόλκοριού που λέγεται τα νομίζω από κάτω από την uh, Κρήτη. Να δει πωλά για το κομμάτι, του μου πάρα πάρα πολύ και mm, Δεν θυμάμαι, ψήφισα διάφορα τραγουδάκια. Το δίσκο ακούσει το μιχάλι. Και τις τα... Έχω τα ακούσει πάρα, πάρα πολλά κομμάτια, γιατί είμαστε και φίλοι εδώ στο Facebook. και Έχω βάλει πολλά από τα κομμάτια του. Έχω μπει στη διαδικασία, δηλαδή να ακούσω πολλά, πολλά από τα κομμάτια. Μ' αρέσει πολύ, πολύ η φωνή τη Σεροφίλη, είναι φανταστική και ακόμα, ακόμα νομίζω ότι η φωνή τη φτιάχνει. Δηλαδή, είναι ακόμα η φωνή τη κοπελίτσα, τη έφηβη. Έχει μια υπέροχη φωνή και μπράβο τη, δηλαδή και πολύ καλά κάνει αυτό που κάνει και να συνεχίσει να το κάνει γιατί βλέπω ότι το αγαπάει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και ότι επίσης και έχει γονείς καλλιτέχνε, δηλαδή την νιώθω, την καταλαβαίνω. Ε, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και δημήτρη. σε μια τέτοια εποχή βέβαια να βγάζει δίσκους όπως αυτός που βγάλαν τα παιδιά, οπότε mm. ένα τραγούδι κυριολεκτικά είναι καλύτερο από το άλλο. Ε, ναι. Δηλαδή χαίρεσαι να τον ακού. Και εύχομαι Έχι, στον έξι, επόμενο έξι. διαγωνισμό, μια που τώρα στείλετε τη δική σα εκεί μπάντα από ό,τι μα λέει Αναστασία. Στον <laughs> επόμενο διαγωνισμό. <laughs> <laughs> δεν είμαστε ολόκληρη ορχήστρα, είμαστε κάτι μικρό, είναι το να δεν χρειάζεται να είναι κάτι μεγάλο. <laughs> Τα μεγάλα <laughs> δεν, είναι Ως, πάρετε, γιατί... το ωραίο, δεν είναι πάντα <laughs> κάτι, <laughs> κάτι μεγάλο. Μπορεί να είναι κάτι μικρό. Είμαστε για την Ταρεούλα και καλά Μπορεί να βγάλετε ένα τραγούδι λοιπόν του χρόνο και να συμμετέχετε στον διαγωνισμό. Και να σα ακούσουμε. Γιατί όχι, αλλά σα. Εδώ είναι οι ιδέε. Να ακούσουμε την Νεροφύλλη. Υπάρχει ένα τραγούδι στο δίσκο του κλειδιών. Ε, το οποίο λέγεται Χαρτάκι. Εγώ από την πρώτη φορά που άκουσα αυτό το τραγούδι κόλλησα και στην πορεία έμαθα ότι του στίχους του έχει γράψει η Σοφία η χθε που μα ακούει, ετοιμάζει πατάτε τώρα. Και, Εκτός αυτό, από... και αυτό το κομμάτι το έγραψε η Σοφία. <laughs> Εκτό από το να καθαρίζει πατάτε. Ναι, και το λέω λόγια, αποκέρδισε. <laughs> Εκτό ε από... από το να καθαρίζει πατάτε η Σοφία, λοιπόν, <laughs> γράφει και πολύ ωραία στου τείχου. Λοιπόν, ο Μιχάλη γράφει πολύ ωραία μουσική ο Κλιάλθος, και η. η... Και η Εροφίλη εδώ. Ναι. Το τραγούδι σε θεωρώ το χαρτάκι. Από την πρώτη φορά που το άκουσα, λέω Ποιο το έγραψε, Η Σοφία. Αυτό έγραψε το τύπου. Και τη μουσική, ο Μιχάλη. Και τραγουδάει η Εροφίλη. Λοιπόν, Λέω Είναι διασκευή από κάποιο ξένο τραγούδι. Όχι, μου λένε Είναι το δικό μα τραγούδι. Λοιπόν, ε, Ένα από τα πιο ωραία που άκουσα την περσινή χρονιά είναι και υπάρχει σε αυτό το δίσκο Το Λέω λόγια που υπάρχει και το νικητήριο τραγούδι. Πάμε να τα ακούσουμε παρεά. Έχουμε ένα τέταρτο ακόμα θα είμαστε μαζί. Λοιπόν, στι 10 με με τον Χόρχε. Επανάληψη τη συνέντευξη με τον Μιχάλη Κλεάνθη. Για όσου το χάσατε, λέει πολύ ωραία πράγματα και ενδιαφέροντα. Στι 11 έρχεται η Μέρη Ωμικρον, η οποία ήρθε στην παρέα τη Πέμπτη με τα σκονισμένα διαμάντια τη από το παλιό Σεντούκι, που ψάχνει και βρίσκει ωραία παλιά τραγούδια η Μέρη και τα ακούμε. Αχ. Ε, ε, είμαστε δυνατή η ε, παρέα τη Πέμπτη, εντάξει. Κάτι διαμαντάκια, όντω, το σιρτάρι τη ημέρη. Και στι 12 η Αλκαιόνη, που βλέπουμε ότι μα ακούει κιόλα. Καλησπέρα Αλκαιόνη, η οποία κλείνει την Πέμπτη και ανοίγει την Παρασκευή πάντα, όλα 12. Με αλκιονίδες νότες και αλκιόνι. Ε, πάμε να ακούσουμε το χαρτάκι λίγο πάρε εδώ yeah. που μου αρέσει μαζί και ε, επιστρέφουμε. Bye. Αποφηλεί και πονά Χάρτινο πλοίο Θα απλά ρύθες στο βυθό Γίνω να στο χωτστάχνω το κίνδρο να βρω Σαν τρανάκι χάθηκες Μεσ' τον χρόνο πιάστηκες I don't the ball. Αυτό ήταν το χαρτάκι. Και οι ιδέες εδώ έρχονται, εδώ που το λέει ο Δημήτρης, στο δωμάτιο επικοινωνίας, όπως βλέπεις εδώ Αναστασία. Πότε λέει ωραία φωνή να πάρεις εκπομπή, να κάνεις εκπομπή, όπου <Κι> να ακούμε τραγούδια <Κι> που να θα <τα> τραγουδάσεις εσύ. <Κι> όπως βλέπεις. Αλατρεύω να ακούω εγώ εσά. Πάντως δεν είναι κακή ιδέα, πολύ ωραία ιδέα είναι αυτό. Έχει σκεφτεί, Αναστασία, να κάνει εκπομπή... Από το σουφλί, μια, κάποια ώρα τη εβδομάδα, μία ώρα. Δεν έχω σκεφτεί ποτέ να σου πω την αλήθεια, ποτέ ποτέ. Μια πολύ <laughs> καλή ιδέα νομίζω ότι είναι, γιατί δεν το συζητώ, θεωρώ ότι θα ακούσουμε πολύ ωραία πράγματα και η μέρη πρέπει να σου πω, η μέρη Όμικρον. Επί αρκετό καιρό προσπαθούσαμε να τη πούμε ότι περιμένουμε να την ακούσουμε. Τελικά ευτυχώ από τη φαίνεται έρθει κοντά μα, γιατί ακούμε πολύ ωραία και ενδιαφέροντα πράγματα. Είτε μεσημέρι με τη Μέρια, είτε μέρη, τα μου, το όχι. Είναι δεν το είπα όμω, πόσο καιρό παλέβαμε κι εσύ είναι η Ανάσα. Είμαι τόσο πολύ με το διαδίκτυο, τόσο πολύ με, τα, ε, με την τεχνολογία. Εγώ δεν. Πέρα από το, το, το να ψάχνω μερικέ σελίδε κτλ., δεν έχω ιδέα. Καμιά φορά εδώ σα βλέπω ε, που γράφετε διάφορα, έτσι ειδικά την Αλκιόνι, και παθαίνω πλάκα. Λέω πού είναι αυτό. Α, εντάξει, η Αλκιόνι είναι ο τεχνικό μα εδώ, υποστήριξη. <laughs> Μην νομίζετε <laughs> ότι κάποιοι συμπαίθεροι έχουν φοβερέ γνώσει. Δεν ξέρω εγώ τέτοια πράγματα. Να ξέρει, μόνο καλά που μπορώ και επικοινωνώ μαζί ένα-δύο πράγματα χρειάζονται, αλλά μπήκε το μικρόβιο σήμερα η ιδέα. Ε, νομίζω mm -hmm. ότι έχουμε όλο τον καιρό να το επεξεργαστούμε και να σε φέρουμε κοντά μας. Έχουμε καλησπέρα από την Αλκιόνη, συμπέθαρε και Κρυστάλλο λέει καλησπέρα σε όλου. Καλησπέρα ε, ε, Και αρκιά. σήμερα μου λέει εδώ η Αλκιόνη αλλαγή προγράμματο. Η μέρη όμικρον 11 με 1 και η Αλκιόνη 1 με 2, άρα 2 ώρε μέρη όμικρον απόψε. Το συντούκη θα ανοίξει λέει, για δύο τι ώρες. Δηλαδή με κάνετε, ξέρετε ότι κάθε βράδυ κοιμάμαι με τα ακουστικά στα αυτιά. Το ξέρετε αυτό το πράγμα. Πολύ Δεν όνοι. κάνω πλάκα, δηλαδή ξέρει κάτι. Δεν το αντέχω, δηλαδή πάει 11 η ώρα, 12, άντι το πολύ 12. Θέλω πολύ να σα ακούσω, αρχίζουν και κλείνουν τα ματάκια μου. Οπότε βάζω το λάπτοπ στην άκρη, κρεμάω τα ακουστικά στα αυτιά και κοιμάμαι με τα ακουστικά. Ε, ξυπνάω αναδιαστήματα και στι μία ή στι δύο, ακούω διάφοροι να <laughs> τα βουτάνε, μιλάνε. Το καλό είναι ότι τώρα που έχει φύγει το ακουστικό. εκπομπέ συγχωραφούνται και έτσι μπορεί να τι ακούει κανεί και κάποια άλλη ώρα τη ημέρα, αν δεν μπορεί εκείνη. Είναι ωραίο αυτό που συγχωραφούνται οι εκπομπέ και να τι συγχωραφείτε. Άρα λοιπόν, Χόρκια <σχωρίζονται> θα ακούσουμε σε επανάληψη το μελοδρόμιο σε λίγο, στι 10 ακριβώ, <σχωρίζονται> 11 με 1 ημέρη και στι 1 με 2 η Αλκιόνια. Άρα η νύχτα εδώ έχει πολύ μεγάλη συνέχεια. Ευχαριστή για όσου είστε στο, θα είστε στο διαδίκτυο θα είστε κοντά σε υπολογιστή ε, να το κάνετε κακούδες πραγματικά ενδιαφέρουσα μουσική και ο καθένας βλέπετε βάζει αυτά που τον ενδιαφέρουν δεν υπάρχει προσπαθώ συγκεκριμένο πρόγραμμα το, μου του λέτε καμιά φορά ότι δεν είμαι μαζί σας προσπαθώ να είμαι όσο γίνεται όσο γίνεται θέλουμε δηλαδή, και άλλο, θέλουμε είναι τόσο περισσότερο ε. δεν μας τάρει η ρεστασία θέλουμε κι άλλο Θέλουμε περισσότερο, περισσότερη <laughs> Αναστασία. Λοιπόν, έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Ε, προλαβαίνουμε εμάς, να μας πεις ένα δύο ρεθρέν. Τι λοιπόν. να πούμε. Ε, τώρα αυτή τη στιγμή εγώ εδώ μπροστά έχω τον Γαμέμνον. Το βρήκα από Ωραία. το προηγούμενο που είχες. Να πάρουμε να πούμε αυτό. Τι να πούμε, να πούμε αυτό. Για πες μας. Έχεις καλά κριτικό να πεις. Το... Καλά κριτικό ε, Κανακριτικό Έχει να πει γιατί πάω Κρήτη την άλλη εβδομάδα. Εί... Κρητικό, εχ. Θα είμαι στα χανιά για να μην βαθύνω. Κρητικό κομμάτι. Μαγαμένοιουνα που ήταν στην Κρήτη, δεν ήταν. Ο Όχι, δεν ήταν στην Κρήτη. Λοιπόν, για πάμε. Και ναι, αγαμένοιουνα. <laughs> ναι, ναι, ναι, αυτό, αυτό που έχει. <laughs> αυτό λοιπόν είναι του Οδυσσέα Ελίτ, έτσι. Μουσική πάλι του Δημήτρη Παπαδημετρίου. Και είναι τραγουδισμένο από την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Είναι από το album του Μήνε. Ε, και λέγεται Αγαμέμουν. Ρίγορα που σκοτεινιάζει και υπογόριασε. Δεν αντέχω του ανθρώπου, αλλά Που μιλά κι η νύχτα κλαίει σαν το σκύλο σου. Προδομένο από μένει, ποιο ο φίλο σου. Αγαμεμνων, αγαμεμνων αμοιρεύουσου, που σου με λένε, το βρίσσα από τη γυναίκα σου, και το ένα σου αγαμεμνων και το δέχα σου, τα στα δάχτυλα τη γυναίκα σου. Ας τον ανέμωνα λέει, ας τον άφησα Κάποιος θα αγαμένος, κάποια Κάποτε κι εσύ θα φτάσεις, πιος ο νικητής Τ' άλλα βασιλιάς μιας χώρας, α, Αγαμεμνών, αγαμεμνών, αμοιρεύουσου Που σου με λέει το βρεις από τη γυναίκα σου Και το ένα σου αγαμεμνών και το δέκα σου Θα μετράει στα δάχτυλα της εσύ Γυναίκα σου παμ, παμ. Ε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πραγματικά πολύ ευχάριστη παρουσίαση εδώ στο Τραγουδιστά. Ε, η πρόσκλησή μα ισχύει για τις επόμενες δύο εβδομάδες Είπαμε δεν έχει πέσει τραγουδιστά, θα βρισκόμαστε στην Κρήτη Θα, στήλω, θα μήνυμα. Θα μήνυμα Είναι ανοιχτή η πρόσκληση ακριβώ σε τρει εβδομάδε στην ουσία από τώρα γιατί για δύο Πέμπτε δεν θα είμαστε εδώ. Θα είμαστε μια εβδομάδα. Ε, ε, για δουλειά, ευχαριστώ. Για δουλειά είναι, δεν είναι Και την, την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου θα πάλι εδώ. Και ελπίζω να έχουμε παρέα μας και την κομπανία από, τα... από το Σοφλίνα να μα τραγουδάει η Βασίλη Τιτσάνη. Θα είναι πραγματικά πολύ ευχάριστο. Η πρόσκλησή μας είναι ανοιχτή ισχύ. Αναστασία για ευχαριστούμε προς το παρόν. Καλό βράδυ. Καλό Παρασκευαστικό Σαββατοκύριακο. Να περάσετε καλά όσο καλύτερα γίνεται. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Απόψη ήταν υπέροχα, ειλικρινά. Χάρηκα πολύ που ήρθα. Νομίζω ότι λίγο από το κενό που σα έχω αφήσει. Ελπίζω να τα παιδιά. Περάσει η θαυμάσια. Φορ... αυτά που λαμβάνω εγώ από τα μηνύματα ε, της που γράφω στο στο της επικοινωνίας <laughs> λοιπόν, Δεν την είναι, βλέπω, κλαπ κλαπ της βλέπω, της κλάπ, κλάπ, της της της της της της της ευχαριστούμε της της της της εκπλήξη θα υπάρχει πλέον και στο blog μα τη Φωτεινή Πλευρά της ζωής. Ανεβάζουμε πολλέ εκεί παλιέ εκπομπέ. Θα μα βρείτε στα blogs του Music Heaven ή βεβαίω στο συμπαίθρεο σαν εδώ στο αντίστοιχο topic. Καληνύχτα, καλό γύρω. βράδυ. Για πες, καληνύχτα. Να πω λίγο κάτι. Λοιπόν, εγώ βασικά πρέπει να ομολογήσω κάτι, γιατί μου είπε και κάτι για την εκπομπή. Απορώ βρε παιδιά, πώ έχετε τόσο πολλή φαντασία και κάθε φορά βρίσκετε ε, ένα θέμα για να ανεβάσετε να φτιάξετε μια εκπομπή. Έχω τρελαθεί δηλαδή με όλους σα. Πώς μπορείτε και τα καταφέρετε, Και λέτε Α πούμε το θέμα της εκπομπή μου θα είναι αυτό. Θα ασχοληθώ με αυτό. Ε, δεν ξέρω αν μπορώ να το κάνω. Ειλικρινά. Είμαι... Δε... Δεν είναι ότι πρέπει πάντα. Να, και εγώ είπα τώρα για φέτο το καλοκαίρι: Κλείνουμε, κατεβάζουμε ρολά. Κανένα θέμα. Παρέα, μουσική και τραγούδια. Δεν είναι απαραίτητο πάντα να υπάρχει ένα θέμα. Ε, μπορεί να υπάρχει και αυτό ακριβώ που έγινε σήμερα. Μουσική, τραγούδια, καλή παρέα, ιδέε. Ωραίο περάσαμε νομίζω. Ήταν ένα δύο έτσι ξεσκα... ξεσ... ξεσκάσαμε. <laughs> λοιπόν, <laughs> θα κλείσουμε κριτικά. Μια που πάω oh, είπαμε oh. την επόμενη oh. εβδομάδα στα Χανιά. Λοιπόν, είναι τραγούδι που λέει να είμαστε όλοι μα καλά και να ξαναβρεθούμε. Εντάξει, έτσι, να έτσι. ξαναβρεθούμε σε τρει εβδομάδε από τώρα. Την τελευταία καλή. Πέμπτη του Ιουνίου. Καληνύχτα σα. Καληνύχτα. Ευχαριστούμε, Αναστασή. Ευχαριστούμε, φίλοι, σε όλου σα. Καλό βράδυ. Πάμε και το Μαλεβρισότη. Φύγαμε. Δεν τρίμου βεργολιγερό από τη Θεσσαλονίκη. Ωπα, να σ' μου κι ας να και νίκη. Και τώρα τελειώνοντα τι μένει για να πούμε, τι μένει. Να είμαστε όλοι μα καλά και να ξαναβρεθούμε, καλή Ακούτε, Ραδιο Μιουζίχευε, είναι το δικό μα ραδιόφωνο.